Καλησπέρα καλησπέρα καλησπέρα Εδώ είμαστε και εμείς Νάντι Παπαμίτσου Στο καιρού το Διάβα Αλμπέντο 14 Από Κρήτη Εκπέμπουμε και έχουμε πολλά κέφια Θα σας πω γιατί <σοκλή> Αν και την τελευταία ώρα πέρασα αρκετά δύσκολα Γιατί είχα κάποια προβλήματα εδώ με τον υπολογιστή Και δεν άνοιγε και φόρτωνε και ενημέρωνε Και αγχώθηκα Τώρα είμαστε εντάξει Όλα είναι οκ okay. Και νομίζω ότι θα κάνουμε μια πάρα πολύ όμορφη εκπομπή βράδυ, Δευτέρας και όχι Σαββατόβραδο-Δευτέρας όπως έγραψα στο Facebook. <μήλεια> <μήλεια> <μήλεια> καλησπέρα λοιπόν στην Κρήτη, καλησπέρα στην Αθήνα μου, καλησπέρα στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο που ακούει Αλμπέντο 14. Αναβρασμός από ότι μαθαίνω επικρατεί στην Αθήνα Με ενημερώνει έτσι μέσα άκρης άκρε και ο Γιώργος Καρποδίνης Κρατάει όμως και πολλές εκπλήξεις για Σεπτέμβρη we'll Μιλάμε, μιλάμε, μιλάμε, συσκεφτόμεθα Χαμός γίνεται Το θέμα είναι ότι ο Αλμπέντο 14 το Σεπτέμβρη θα μπει δυναμικά και θα σαρώσει Τώρα με αυτό κάποιοι χαίρονται και κάποιοι λυπούνται Τι να κάνω, για αυτούς που χαίρονται θα χαιρόμαστε όλοι μαζί Για αυτούς που λυπούνται, ξύδι. Λοιπόν, είμαστε εδώ Έχουν συμβεί πάρα πολλά μέσα στο Σαββατοκύριακο που πέρασε Με αποκορύφωμα τη δραματική αυτή φιέστα τη χθεσινή Τη χθεσινοπρωινή δεν ξέρω, είμαι παγωμένη, είμαι διου... μουδιασμένη, φαντάζομαι όλοι σας κάπως έτσι είστε, όλη η Ελλάδα κάπω έτσι είναι. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποια δημοκρατία μιλάμε και για ποια δημοκρατική κυβέρνηση που προχωράει σε τέτοιου είδους συμφωνίες ιστορικές ε, χωρίς να έχει την έγκριση του λαού του, χωρίς να ακούει και να φουγκράζεται την επιθυμία του λαού και του μεριδίου του λαού που το ψήφισε. Όπως σας ανημερώνω και στις προηγούμενες εκπομπές, από εδώ που εκπέμπουμε, από το χωριό Σκοινιάς του νομού Ηρακλείου. έχουμε περίπου στα 30 χιλιόμετρα ανατολικά μας το δικτύο άντρο, αυτό που γεννήθηκε ο Θεός Δίας. Περιμένω τον κεραυνό του. Κάπου εκεί στο σύνταγμα να το ρίξει, μπας και ξεπαστρέψει καμιά τρακοσαριά εκεί μέσα, Και νομίζω ότι ο ελληνισμός ε, περιμένει τη θεάν έμεση να έρθει και να αναλάβει δράση πια, νομίζω. Αφού εμείς δεν είμαστε ικανοί να κάνουμε κάτι, να εξεγερθούμε, να πολεμήσουμε παρά μόνο έτσι να γκρινιάζουμε μέσα από τα μικρόφωνα, μέσα από το facebook, μέσα από τα, από τα πηγαδάκια στα καφενεία και στις καφετέριες, ας αναλάβουν οι θεοί. Ξέρω εγώ και δούμε πριμέρα. Και τον εαυτό μου εκτύρω, ε, όχι μόνο όλου εμάς, εσά, όλο τον κόσμο. Πρώτη και καλύτερη, εγώ. Το μόνο που είναι σίγουρο είναι ότι η ελληνική ψυχή δεν θα πεθάνει ποτέ. Γι' αυτό νομίζω ότι όλοι μα είμαστε σίγουροι. Και θα προσπαθήσω μετά από όλα αυτά που ζήσαμε το Σαββατοκύριακο και μετά από μια τόσο δύσκολη γεμάτη πληροφορίες εκπομπή που προηγήθηκε της κυρίας Τζάνι και του κυρίου Χατζηγιανάκη, να χαλαρώσουμε, να περάσουμε όμορφα, να ξεχαστούμε, βρε αδερφέ. Χαιρετώ όλους τους φίλους μου, χαιρετώ τα παιδιά που είναι στο chat του Αλμπέντο 14 και με ακούνε κάθε Δευτέρα. Χαιρετώ όλους τους φίλους μου εδώ από το Αρκαλοχώρι, από το Δήμο μου, από τον Νομό μου, από την Κρήτη. Χαιρετώ όλους εσάς, εύχομαι καλή ακρόαση. Όσον αφορά στη μουσική που θα ακούσουμε σήμερα Νομίζω ότι περίπου καταλάβατε τι θα γίνει ε? Θα πάμε πίσω στη δεκαετία 90, του 90, του 1990, τότε που εγώ τουλάχιστον ήμουνα έφηβη Και που χόρευα, διασκεδαζα, ερωτευόμουνα, θύμωνα, γελούσα Με αυτά τα τραγούδια σαν και αυτό που ακούμε τώρα Και βέβαια όπως σας έχω ημερώσει μέρες τώρα μαζί μου θα είναι η αγαπημένη Νανά Παλετσάκη, δασκάλα μου στη σχολή δημοσιογραφίας όταν έκανα τα πρώτα μου βήματα και θα σας διηγηθώ για όσους δεν το έχετε διαβάσει από το facebook που το έχω εναρτήσει, την ιστορία της συγκεκριμένη θα σας διηγηθώ μια ιστορία που αφορά εμένα και εκείνη, μάλλον όλο μου το τμήμα και εκείνη ως καθηγήτρια μια ιστορία και μια, ένα γεγονός που συνέβη και που πραγματικά καθόρισε την περαιτέρω πορεία μου στη δημοσιογραφία. Δεν ξέρω αν ήταν επιτυχημένη ή αποτυχημένη αυτή η πορεία που είχα. Το θέμα είναι ότι εγώ κοιμάμαι ήσυχα τα βράδια και για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Η Νανά Παλετσάκη, τα ομορφότερα μάτια της ελληνικής τηλεόρασης, το λέω και το υποστηρίζω, μια ύπαρξη που στάζει ολογλύκα, μια γυναίκα που την πήρα τηλέφωνο και με πολύ μεγάλη χαρά. Δέχτηκε να είναι κοντά μας απόψε και να σχολιάσουμε τα πάντα, την επικαιρότητα, τα χτεσινοπρωινά, ε, να μιλήσουμε για τα προσωπικά μας, για τις ανησυχίες μας, για τους φόβους μας. Ε, ε, με πολύ χαρά δέχτηκε να είναι κοντά μας απόψε και την ευχαριστώ τόσο πολύ γι' αυτό. Όπως άλλωστε και όλοι οι καλεσμένοι που είναι εδώ στην εκπομπή με μεγάλη χαρά δέχονται και πραγματικά ευχαριστώ για αυτή την ανταπόκριση, είναι πολύ συγκινητική πραγματικά. Εδώ που ανήκω είναι ο Δήμος Αρκαλοχωρίου Ο Αρκαλος όπως πολύ σωστά σας ενημέρωσε Ένας φίλος στο chat Έω στην Κρήτη είναι ο Ασβός Προφανώς λοιπόν η περιοχή πήγε πολλούς Ασβούς Γι' αυτό και ονομάζεται και Τώρα κάποιοι που είναι λίγο πιο φυσό Ξέρετε αυτοί οι λίγο δίθεν Θέλουν να αλλάξουν το όνομα τη περιοχή. Όμω οι γνήσιοι Αρκαλοχωρίτε αυτό δεν το θέλουν με τίποτα. Και δουλεύουν και τα παιδιά των πολιτιστικών συλλόγων, του Αθλητικού Συλλόγου, δουλεύουν πραγματικά σκληρά και έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή το Αρκαλοχώρι να είναι μία από τι κομοπόλεις του νομού Ιρακλείου που έχει την πιο δραστήρια, την τη πιο έντονη, α πούμε, δραστηριότητα τόσο στον πολιτισμό όσο και στον αθλητισμό. Σα τα έχω πει, μην τα ξαναλέμε. Χρώμα η αυτή γιορτή των χρωμάτων τον Μάιο την πρώτη Κυριακή του Μαΐου Πολυστικοί, συναυλίες καταπληκτικές τώρα έρχονται ε, το καλοκαίρι με τρεις εμφανίσεις του Γιάννη του Χαρούλη όλα αυτά είναι η μεγάλη, μεγάλη προσπάθεια νέων παιδιών στο Αρκαλοχώρη που κάνουν πολύ σπουδαία δουλειά. Τα χαιρετίσματά μου σε όσους μας ακούνε από τα παιδιά. Και αφού μιλήσουμε και με την Ανάτη παλετσάκη, ξέρετε, εκεί γύρω στις 11 και 4, το 11.30 που τελειώνουμε από όλες τις σηματολογίες μας, όλες μας τις συνεντεύξεις, όλες μας τις συνομιλίες, όλα μας τα σχόλια, αρχίζει το πάρτι. Αυτή τη φορά το πάρτι όπως καταλαβαίνετε δεν θα είναι ούτε κριτικό, ούτε παραδοσιακό. Δεν θα σας βάλω τέτοια τραγούδια, θα σας βάλω να, σαν γι' αυτό που ακούτε τώρα. Απόψε θέλω να ανεβάσουμε διάθεση, γιατί αρκετά έτσι, ταλαιπωρηθήκαμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Θέλω να ανεβάσουμε διάθεση, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω, θα το προσπαθήσω πάντως και ελπίζω να σας έχω αρωγούς σε αυτή την προσπάθεια. Βλέπετε ότι η εκπομπή απόψε έπρεπε να ήταν ανάλογη, προφανώς και η μουσική μου, οι μουσικές μου επιλογές, να ήταν ανάλογες της ε, χθεσινοπρωινής, ας πούμε, των χθεσινοπρωινών γεγονότων. Αν ήταν να κάνω τέτοια εκπομπή, παιδιά, δεν έπρεπε να κλέμε όλη την ημέρα, ε, όλο το βράδυ μάλλον. Ε, Κοιτάξτε, υπάρχουν καλύτεροι συνάδελφοι από μένα που μπορούν να διαχειριστούν αυτό το θέμα. Θα το συζητήσουμε απόψε με την Ανά. Θα ρωτήσω και τη δική της γνώμη Η Ανά ασχολείται πάρα πολύ ενεργά με την πολιτική και παρακολουθεί την επικαιρότητα πολύ καλύτερα και από συναδέλφους πολιτικού συντάκτες. Γι' αυτό μπορώ να σας το διαβεβαιώσω. Δεν το συζητάω καν. Οπότε θα πούμε με την Ανά και αυτά. Αλλά το να βάλω μουσική τώρα πένθυμη, τι να σα βάλω, Μπαχ, να σα βάλω Μποφίλιο, να σα βάλω ε, Ελεονόρα, να κλαίμε όλο το βράδυ εδώ μαζί, πετε μου, υπάρχει κάποιο λόγο να το κάνω αυτό. Άστε που γκρινιάζεται. Σαν... Το είχα κάνει μια φορά και μου γκρινιάσατε ότι με ελαγχολήσατε. Πάμε λοιπόν σε τραγούδια που μα φτιάχνουν τη διάθεση και μπορούμε μέσα από τα μικρόφωνα του Αλμπέντο 14 και να ενημερωθούμε και να σχολιάσουμε και να θυμώσουμε και να ταχώσουμε και να κλάψουμε, αλλά μην το παρακάνουμε κιόλα. Άλλωστε εγώ στα 25 χρόνια που ασχολούμαι με τη δημοσιογραφία, ποτέ δεν ασχολήθηκα ενεργά με το πολιτικό ρεπορτάζ, έχω μια ενημέρωση όπως έχει ένας καλά ενημερωμένος πολίτης αυτής της χώρας και μέχρι εκεί υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που μπορούν να το κάνουν πολύ καλύτερα, η κυρία Τζάνη έκανε τα σχολιά της πριν από μένα για το τι συνέβη, τουλάχιστον στο ξεκίνημα που την άκουσα, γιατί μετά προετοίμαζα εδώ τα δικά μας ε, θέματα, ε, υπάρχουν άλλοι καλύτεροι. Πώς να το κάνουμε, δεν θέλω να, να, να νομίζετε ότι μπορώ να τα κάνω όλα και να τα σχολιάσω όλα και με επιτυχία όλας. Ο σφίλος με ρωτάει ποια είναι η Νανά. Μιλάμε για την Νανά, την Παλαιτσά και τη δημοσιογράφο. Προφανώς δεν μας ακούσατε από την αρχή της εκπομπής, φίλε. <Τι> Έχετε τρελαθεί στο τσάτ με know how ε? με τις to που λέμε και side a Στον Αλμπέντο μπορεί να μάθετε για πάρα πολλά πράγματα, μπορείτε να μάθετε. Έχουμε τα πάντα εδώ, έχουμε και ζωολογία. Like Always... Ναι, ο Άρκαλος είναι είδος νηφίτσας, σαν αυτή, ναι. σαν τον πρωθυπουργό μας ένα πράγμα, κάπως έτσι. Αλλά αυτό που με θύμωσε πιο πολύ χτες από όλη την εικόνα αυτή που είδα ήταν η εμφάνιση του Υπουργού Εξωτερικών. Αυτό το χαμόγελο και αυτή η χαρά και αυτό το, αυτή, αυτή η γλίτσα πραγματικά δηλαδή... Δεν ξέρω ε, κατά πόσο ας πούμε, όλο αυτό το, όλη αυτή του εικόνα ήταν πραγματική ή αν προσποιούνταν ότι είναι χαρούμενος για αυτό που συμβαίνει. Μπορεί και να ήτανε. Το θέμα ήταν ότι αυτά τα τόσα γελάκια, τα τόσα χαμόγελα και να βλέπεις και τους αριστερούς τους κομμουνιστές να τραγουδάνε «Happy Birthday στον Ήμιτς, δηλαδή το ζήσαμε και αυτό βρε παιδιά. και και ο Δημήτρης ο Καμένος που διαγράφηκε όπως έτσι ξέρετε από τους Ανέλ και είπε πως ε, έχει γίνει συμφωνία να δώσουμε το όνομα και να αλαφρύνουν το χρέος. Δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα ισχύει, αλλά αν ισχύει την αποδίνουμε και δεν ξέρω τι θα πάρουμε και τι παίρνουμε. Προς το παρόν έχουμε πάρει μια γραβάτα, για όλα τα υπόλοιπα θα δούμε. Είμαστε λοιπόν παρέα όλοι εδώ στον Αλμπέντο 14 Μας ακούει και η φίλη μου η Νανά η Παλετσάκη Περίμενε η Νανά τώρα σε καλό στο τηλέφωνο για να τα πούμε και ζωντανά στον αέρα του Αλμπέντο Καλή ακρόαση έτσι μέχρι να τελειώσει και το τραγούδι αυτό που σας έβαλα τώρα Και επανερχόμεθα σε λίγα λεπτά, γύρω στα τρία λεπτά για να μιλήσουμε εδώ με την Νανά και να τα πούμε Θα σας πω μια ιστορία για να ξεκινήσουμε έτσι και τη συνομιλία μας με την Ανά. Να το θυμηθεί, μπορεί να το θυμηθεί και η Ανά, δεν ξέρω. Είμαστε λοιπόν πρώτο έτος σπουδάζω δημοσιογραφία. Η Ανά, η Δούκα Παλετσάκη μας κάνει νομίζω τηλεόραση τότε και... Ε, νομίζουμε όλοι όλα τα παιδιά που είμαστε εκεί στο πρώτο έτος της σχολής ότι εγώ ας πούμε νομίζω ότι είμαι η Ελιστάη η κολλητή μου νόμιζε ότι είναι η Όλγα Τρέμη η πιο κολλητή μου νόμιζε ότι είναι η Νανά Παλετσάκη, γιατί την είχαμε δει όλοι οι Έτσι συνήθως συμβαίνει στους πρωτοετείς Πιστεύω ότι αυτό συμβαίνει όχι μόνο στι ιδιωτικές σχολές ε, που σπούδασα, α πούμε, κι εγώ, αλλά και στις δημόσιες. γίνεσε σπουδάζει, ας πούμε, μπαίνεις ο πρώτο έτος πολιτικός, μηχανικός, θεωρείς ότι είσαι φτασμένος ήδη. Κάπως έτσι ήμασταν κι εμείς. Και βέβαια και ο χώρος της δημοσιογραφία, αυτό το πράγμα το, το γιγαντώνει, έτσι, το δυναμώνει. Ένα πρωινό, λοιπόν, μπαίνει Νανά μέσα, ανοίγει τα τη εκεί. Θυμάμαι τότε, κάτι είχε γίνει με ένα κράτος Έπαιζε πρώτο θέμα τότε. Δεν το θυμάμαι, προσπαθώ τώρα μια βδομάδα να το θυμηθώ, αλλά δεν μπορώ. Έπαιζε όμω στην επικαιρότητα πρώτο θέμα ένα γεγονό που είχε συμβεί σε ένα κράτο τη πρώην Σοβιετική Ένωση. Αλλά έπαιζε πολλέ μέρε. Ήταν, ξέρω, μια βδομάδα πρώτο θέμα. Μπαίνει λοιπόν η Νανάη Ιδούγκα μέσα. Δεν ξέρω αν είχε συμβεί και κάτι έξω από την αίθουσα. Αλλά μπήκε λίγο βιδωμένη η αλήθεια. Είναι. Είχε λίγο τα νεύρα τη. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Μπαίνει μέσα, λοιπόν, ανοίγει τα στέργα, λέει, ξέρω εγώ, Παπαδόπουλε. Ε, «Μάλιστα, λέει κυρία, ε, πες μου παιδί μου, ποιο είναι ο Υπουργό εξωτερικών της χώρας αυτής της πρώην Σοβιετικής Ενώσεως... ...που έπαιζε το θέμα και ήταν πολύ στα πάνω του τότε. Τίποτα, σιωπή». Φτάνει ρώτα, η έναν άλλον «Εσύ τα δε ξέρεις, εσύ τα δεν ξέρεις, ουδής ήξερε το κεντρικό πρόσωπο τη επικαιρότητα εκείνη της περίοδου». «Εγώ βέβαια κάθιδρη, γιατί καταλάβαινα ότι έρχεται και σειρά μου και πάω για βαθμολογικό κρέμα γιατί μετά το πήρε αμπάρυζα η Νανά και άρχισε να ρωτάει για όλου του υπουργού εξωτερικών των κρατών, τουλάχιστον των συμπαντικών κρατών Αμερική, Γαλλία, Γερμανία, χωρών που είναι στα πράγματα, ας πούμε, στην επικαιρότητα πάντα. Από εκείνη την ημέρα κατάλαβα ότι για να γίνει δημοσιογράφος πρέπει να διαβάζει. Πρέπει να διαβάζει εφημερίδε, πρέπει να ενημερώνεσαι και νομίζω ότι όλοι το καταλάβαμε με εκείνο το πρωινό και πάρα πολύ περισσότεροι ξεβακάνε ξεκαβαλήσαμε το καλάμι μας μια χαρά. Αυτή η ιστορία που μπορεί για σας να ακούγεται απλοϊκή και έτσι ίσως και λίγο αστεία και λίγο γραφική για μένα δεν ήτανε, γιατί πραγματικά αυτή η ιστορία ε, και αυτή έτσι μ, το πώς ενήργησε πούμε, η ενέργεια αυτή της Νανάς ως καθηγήτριας εκείνο το πρωινό... με έκανε να καταλάβω ότι για να πάω ρε φίλε σε μια συνέντευξη και να κάνω μια συνέντευξη... πρέπει να είμαι πάρα πολύ διαβασμένη και για το θέμα που θα μιλήσω... αλλά να είμαι διαβασμένη και να ξέρω και ποιον άνθρωπο έχω απέναντί μου. Ε, από εκείνη την ημέρα διαβάζαμε όλοι οι εφημερίδες πριν μπούμε στην τάξη. Δεν είχε σημασία ότι ήμασταν φοιτητέ. Ήμασταν υποτίθετε δημοσιογράφοι, εντάξει, εν δυνάμει δημοσιογράφοι, σπουδάζαμε το αντικείμενο εκείνη την περίοδο, αλλά μας έκανε να καταλάβουμε πολύ καλά και με τον τρόπο τη ότι πρέπει τουλάχιστον να διαβάζουμε και να περπατάμε και λίγο ταπεινά σε αυτό το μονοπάτι, βρε αδερφέ, για να πορευτούμε και να έχουμε, εν πάση περιπτώσει, και μια συνέχεια στο χώρο αυτό. Γι' αυτό, λοιπόν, εγώ την Δούκα... Ανά Παλετσάκη, εν πάση περιπτώσει, έχουμε θέματα με τα επίθετα νανά, ε, την Ανά την Παλετσάκη την αγαπάω. Ε, την αγα... Πάντα την αγαπούσα. Ε, συναντιόμασταν έτσι στον ΕΔΕΑΠ, την έβλεπα ε, από μακριά. Ε, με την περιπέτεια τη υγεία τη, ε, την, την παρακολουθούσα διακριτικά. Δεν είχαμε ποτέ επαφέ να μιλάμε στα τηλέφωνα, να τα λέμε. Όλα αυτά λοιπόν τα 25 χρόνια που έχουν περάσει την παρακολουθούσα διακριτικά. Γιατί ήταν ένα άνθρωπο πραγματικά που με είχε στιγματίσει. Με αυτό. Το λίγο που εκείνη, μπορεί και να μην το θυμάται, αλλά εμένα πραγματικά αυτή η ιστορία με είχε στιγματίσει και την είχα πάντα μέσα στο μυαλό μου. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί την πήρα τηλέφωνο και λες και με ήξερε από χτες, γιατί δεν ξέρω αν με θυμόταν η γυναίκα είναι πολύ πιθανό να μην με θυμόταν. Αλλά με τόσο γλυκα δέχτηκε να είναι απόψε κοντά μα και να τα πούμε. Και την ευχαριστώ πάρα πολύ, να, να Καλησπέρα από Κρήτη. Να μου καλησπέρα από την Αθήνα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα υπέροχα λόγια που έχει πει, για αυτό το περιστατικό το οποίο θυμίδικες και πραγματικά έχω να σου πω και άλλα αντίστοιχα περιστατικά, ε, πολύ πιο αστεία αλλά και μ, είναι σοβαρά σε σχέση με αυτά τα οποία κάποτε ρωτούσα τους μαθητές ή τους δόκιμους δημοσιογράφους και θεωρούσα αυτονόητο ότι το ήξεραν, αλλά δεν το ήξεραν. Και ίσω αυτό το οποίο θύμισες τώρα είναι και το αποτέλεσμα γιατί έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει τις μέρες τούτες. Και θέλω να σε ευχαριστήσω και για ένα ακόμα λόγο, γιατί χαίρομαι πάρα πολύ. Αν κάποιοι ρωτούν ποια είναι η Μανάη Παλαιτσάκη, διότι αυτό το οποίο επαναλάμβανα είναι ότι κάθε φορά που επικοινωνούμε με τον κόσμο, α θεωρήσουμε ότι είναι η πρώτη φορά που επικοινωνούμε με κάποιους ανθρώπους. Ουδή είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει ποια είμαι ή ποια είσαι, γιατί κάθε μέρα, κάθε στιγμή ένας καινούργιος άνθρωπος μπορεί να διασαυρωθεί μαζί μας. Και ε, αυτό είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Λοιπόν, Ανάμου, θέλω να ξεκινήσουμε έτσι την κουβέντα μας, η οποία απόψε δεν έχει θέμα, θα είναι χαλαρή ε, και θα μιλήσουμε για ό,τι έτσι, για όπως το φέρει ας πούμε, για, για όποιο θέμα το φέρει η συζήτηση. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο μετά χτεσινοπρωινά. Πώς αισθάνεσαι, ποιο είναι αυτό το, ποια είναι αυτή η αίσθηση που σου έχει μείνει από, από όλη αυτή τη χτεσινοπρωινή φιέστα. Hey, αρχάς, ε, κοίταξε κάτι. Καταρχά, μιλάμε για το θέμα της Μακεδονίας. Τι υπογραφέ, τι υπογραφέ, ναι, για αυτό που είδες στην τηλεόρασή τις σου χθε. Ναι, ναι. Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, α, θα σου πω κάτι ποια είναι η δική μου θέση. Αυτό το οποίο συνέβη σήμερα είναι αποτέλεσμα όλων αυτών που έχουν προηγηθεί τα τελευταία α, 35 χρόνια. Το γεγονός ότι ουδής ασχολήθηκε ε, πολύ σοβαρά με το θέμα αυτό ε, έχει να κάνει με το ε, δεδομένο ε, που έχουμε αυτή τη στιγμή Δηλαδή αυτό θα γινόταν, ήταν θέμα χρόνου Αυτό υπήρχε ε, παρακολουθούσα προχτές μια συζήτηση και πραγματικά ήταν ε, ε, η, η αίσθησή μου όταν παρακολουθούσα στο, σε ένα κανάλι στο Κόντρα τον Εμίλιο Λιάτσον έχει καλεσμένο τον ε, ε, εκπρόσωπο της ε, Νέα Δημοκρατίας, έναν πάρα πολύ νέο άνθρωπο, τον κύριο Κυρανάκη, τον οποίο εγώ θέλω οι νέοι άνθρωποι να είναι στην πολιτική. Αλλά όπως σας είχα πει και τότε που πρωτοσυναντηθήκαμε, οφείλεται να ξέρετε και να ξέρουμε βασικά θέματα. Και αυτό που με ανησυχεί πάρα πολύ είναι ότι υπάσχομαι από μια γενοκτονία μνήμης. Δηλαδή, δεν μπορεί να μην θυμούνται οι άνθρωποι ότι το 1991, ήταν ο πρώτος ο οποίος α, έδωσε το όνομα βάφτισε τα Σκόπια Μακεδονία τον Αντώνη Σαμαράς και ήταν ο ε, υπουργό εξωτερικών τότε και όταν κάποιος ε, τολμούσε να ασχοληθεί με τέτοια θέματα τον λέγανε ή φασίστα ή εθνικοπατριώτη ή τον πέρανε από τα μούτρα δηλαδή όλη αυτή η φασιστα η εθνικοπατριωτη η το περανε απο τα μουτρα δηλαδη ολη αυτη η ιστορια την οποία εμείς διαχειριζόμαστε σήμερα έχει δημιουργηθεί από όλου όσους προϋπήρχαν και να σου πω και κάτι ενάντη μου τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας έχουν χωρηθεί. Θε να σου πω ότι ε, προηγήθηκαν τα ίμια Αυτά είμαι, θα στα πω όπως τα ξέρω και όπως τα έχω γράψει. Λοιπόν, τα ίμια Τι έγινε στα ίμια Ποιοι ήταν οι προδότες. Οι προδότες ήταν ε, αυτοί οι οποίοι ήρθαν απ' έξω. Αγάπη μου... Ο Σιμήτης ήταν Πρωθυπουργό και ο Πάγκελος είπε μια σημαία ήταν που την πήρε ο αέρας. Ο κόσμος δεν ξέρει και δεν έμαθε ποτέ την αξία που έχει ένα σύμβολο πάνω σε μία βραχονισίδα. Όταν υπάρχει σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο ένα σύμβολο πάνω σε μία βραχονισίδα, το σύμβολο του παράκτιου κράτους σημαίνει κυριαρχία. Και όταν υπάρχει και η οικονομική ζωή πάνω σε μία βραχονισίδα, σημαίνει κυριαρχία. Το γεγονός ότι πολλοί γελούσαν όταν δεν τροφοδοτούσαν τους βοσκούς να πάνε να ταΐσουν τα κατσίκια στις βραχονησίδες ήταν ό,τι πιο σημαντικό για να έχουμε το δικαίωμα κυριαρχικών δικαιωμάτων πάνω στην βραχωνισίδα, την όποια βραχωνισίδα η οποία δικαιούται η Και αυτό δεν μας το κάνανε οι Τούρκοι, εμείς υποχωρήσαμε. Εμείς εκχωρήσαμε κυριαρχικά δικαιώματα. Αυτοί οι οποίοι κυβέρνησαν, οι οποίοι εκλεγήκανε από μας και οι οποίοι συνεχίζουν να κάνουν πασαρέλα χωρίς να ντρέπονται. Και φυσικά χωρίς να έχουν πληρώσει για αυτά τα οποία κάνουν. Και ξέρεις γιατί? Γιατί ο μέσος όρος των Ελλήνων δεν γνωρίζει ούτε τι πολίτευμα έχουμε, ούτε πώς λέγεται το πολίτευμα το οποίο έχουμε, Ούτε τι είναι η φαλοκρηπίδα Ούτε τι είναι κυριαρχικά δικαιώματα στο νερό Ούτε τι σημαίνει κυριαρχία μιας χώρας Όλο αυτό λοιπόν το έχει προκαλέσει η άγνοια Η οποία δεν μπορώ να πω ότι δεν έχουμε ευθύνες Και εμείς η γενιά ειδική η μου Που μεγάλωσε παιδιά Και βλέπεις Εγώ το έχω συναντήσει Τα έχω συναντήσει σε δημοσιογραφικά γραφεία Έχω... Ε, Μερικέ φορέ τρομάξει με την άγνοια κινδύνου, ξέρει. Mm -hmm. ε, είχα ρωτήσει κάποτε. Σε έχω πάρει μονότρεμα. Όχι, να... όχι, όχι, όχι. Ολοκλήρωσε και θα τα πούμε, ναι. Ολοκλήρωσε. Ναι, ε, ε, Ρώτησε, είπε μάλλον ότι σα είχα ρωτήσει ποιοι είναι οι υπουργοί εξωτερικών των χωρών. Δηλαδή, θες να γίνει δημοσιογράφος πρέπει να ξέρει τον υπουργό εξωτερικών τη χώρα σου, πρέπει να ξέρει τι πολίτη που έχει χώρο σου. Mm -hmm. Είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία, είναι προεδρική δημοκρατία, είναι βασιλεία, είναι δικτατορία. Τι στην ευχή είναι. Λοιπόν αυτό το αντιμετώπισα πάρα πολλές φορές σε δημοσιογραφικά γραφεία. Μία φορά θυμάμαι και ε, θα το πω για όσους αγαπάνε τη μουσική και ε, ακούνε μουσική ξένη. Εγώ ξένη άκουγα πάρα πολύ ροκ. Είχα πάει λοιπόν στο Άλτερ ήμασταν, είχα βγει εγώ να κάνω δύο θέματα, δύο συνεντεύξεις και το ένα θα αφορούσε το με Έλενα και το άλλο ήταν μια συνέντευξη με έναν άλλον άνθρωπο. Ζήτησε λοιπόν από τον δημοσιογράφο, ο οποίος ήταν βοηθός μου και μάζευε τα πλάνα, γιατί εγώ μόνταρα από τις 12 τη νύχτα μέχρι τις 3 τα ξημερώματα, να μου βρει πλάνα του Ελευθερίου Βενιζέλου και μουσική Pink Floyd. Και του λέω, πρόσεχη του λέω, θέλω πλάνα του Ελευθερίου Βενιζέλου του Μεγάλου. Mm -hmm. Φτάνω εγώ στο σταθμό. Και είμαι στο μοντάζ Και μου λέει ο μοντέρ Δες μου λέει εδώ τα πλάνα που σου άφησε Δες τα και δες αν τα σωστά Και μου γράφει ένα χαρτί Pink Floyd δεν βρήκα Γιατί δεν ήξερα σε ποιο μαγαζί τραγουδάνε mm -hmm. Βάζω να δω τα πλάνα mm -hmm. Και βλέπω Αεροδρόμιο και αεροπλάνα Να προσγειώνονται Τον παίρνω τηλέφωνο Του λέω Δεν μου λες γιατί μου το αεροδρόμιο Μου λέει Ελευθέρο Βενιζέλο μου, ρο... μου ζήτησες Λέω παιδί μου γιατί ονομάστηκε Ελευθέρος Βενιζέλος <laughs> Μου λέει δεν ξέρω <laughs> Λέω γιατί μου γράφεις Δεν ξέρεις σε ποιο μαγαζί τραγουδάνε Η Pink Floyd μου παίρνει πλάκα <laughs> Εγώ μου λέει κυρία Παλετσάκη Από Βανδί και κάτω <coughs> Α, Από Βανδί και κάτω Μάλιστα <laughs> Αυτό Για μένα Έδινε ένα στίγμα το ποιοι είναι οι άνθρωποι, γιατί κατά ψέματα οι πολιτικοί προκύπτουν από εμά είναι ένας καθρέφτης μιας κοινωνίας, μιας κοινωνίας η οποία δεν θυμάται. Και γι' αυτό που σου λέω ότι το, το, το μεγαλύτερο έγκλημα που έχει γίνει είναι ότι ε, έχουμε υποστεί μια γενοκτονία μνήμης. Δεν ξέρουμε την ιστορία, δεν ξέρουμε ποιοι κάναν τι, πότε και γιατί. Άρα λοιπόν όταν βγαίνει και παρακολουθείς εντός εισαγωγικών πολιτικές συζητήσει, οι οποίες ε, έχουν μια αλητία λόγου και ε, ε, εντρέπεσαι να βλέπεις ότι αυτοί οι οποίοι μιλάνε έτσι ανεξαρτήτου χρώματος ξέρεις δεν έχει να κάνει με το χρώμα έχει να κάνει με την ε, πτώση του πολιτικού λόγου και θα σου πω και κάτι το οποίο πίστευα από φοιτήτρια μέχρι σήμερα εγώ αγαπούσα πάρα πολύ πολιτικές επιστήμιες που του τους ιδεολόγους αναρχικούς. Έλεγε λοιπόν ο, Αντ... ο Αντώνιο Γκράμση, ο οποίος ε, το είχε πάρει από τον Πλάτωνα και το εξέλιξε, ότι για την κρίση, ξέρεις είναι η κρίση, mm -hmm. όταν το παλιό δεν έχει πεθάνει και το καινούριο δεν έχει γεννηθεί, ζούμε την εποχή των τεράτων. Αυτό ζούμε τώρα. Αυτό καλούμαστε να διαχειριστούμε τώρα. Τα τέρατα που κυκλοφορούν και τα οποία προέκυψαν από αυτό το γενετικό ατύχημα το οποίο έχει να κάνει με την απώλεια παιδείας, γνώσεων και ταυτόχρονα με, μία, αν θέλεις, με έναν εσχρό ατομικισμό που ο, εγκλωβιστήκαμε όλοι στο εφόσον δεν καίγεται ο δικό μου κήπο, α γίνει τάχτη και μπουρμπερι ο κήπο του διπλανού, γιατί καλά να πάρθει. Να. Αυτό πιστεύεις ε, ότι είναι αποκλειστική. Εντάξει, όχι, δεν νομίζω ότι το πιστεύει, ότι είναι αποκλειστική ευθύνη του λαού. Ε, επειδή εγώ πάντα αγαπούσα έτσι λίγο τη συνομοσιολογία που δεν ξέρω τελικά αν είναι και συνομοσιολογία ή αν τώρα παίζουμε με τις λέξεις. Πιστεύεις ότι υπήρχε σχέδιο ε, αυτός ο λαός να μάθει να μην αγαπάει τη γνώση να μάθει να μην αγαπάει την παιδεία να μάθει να μην αγαπάει την ενημέρωση ε, ε, όλοι ξέρουμε τι έγινε τη δεκαετία του 80 και του 90 με τα χρήματα και τα πακέτα των πακτωλών χρημάτων που έπεφτε στην αγορά και που θόλωσε αυτός ο κόσμος με τα δάνεια, με το χρήμα, με, με, με τα μπουζούκια, με τη διασκέδαση, με, με, την εύκολη, με το εύκολο κέρδος. Πιστεύεις ότι όλο αυτό μπορεί να ήταν ένα σχέδιο... Και μην το θεωρήσεις έτσι πολύ πολύ ε, συνωμοσιολογικό γιατί ε, ε, ε, αν δε, δε, δε, κρίνω δε, δε, από το αποτέλεσμα έτσι κάτι δεν μου πάει καλά σε όλη αυτή την ιστορία. Ε, δεν ψάχνω καθόλου να ε, βρω εάν οι εξωγήνοι μας ψέκασαν και ξαφνικά ξεχάσαμε ποιοι είναι ο καθένα και από που έρχεται. Ε, σαφέστατα ξεκίνησε μία, αν θέλει ε, ε, μία, ε, μία τάση από το ξεκίνησε τα έλεγα από το 81 και μετά το Πασόκ Γιατί εγώ θεωρώ ότι από εκεί και πέρα ξεκίνησε μία ε, Θα έλεγα ε, ε, μία επιπολαιότητα απέναντι στην, ε, στη ζωή και, ε, και στι συνθήκε ζωής Εκεί πέρα ε, άρχισε να υπάρχει μια ε, αλλίωση ε, στα χαρακτηριστικά του, του μέσου Έλληνα και αν θέλει, ε, άρχισαν να γίνονται πάρα πολύ παραδόπιστοι δηλαδή όλα αυτά τα λεφτά που ήρθαν και δόθηκαν στους αγρότες οι επιδοτήσεις οι περίφημες φαγώθηκαν στα μπουζούκια φαγώθηκαν στον αγοράζοντε στον τζόγο ε, τζιπ, φαγώθηκαν στον τζόγο ε, φαγώθηκαν... στους γυναίκες <σχελίδι> α... ακριβώς <σχελίδι> ε, ε, παρα... ε, δεν γίνανε όμως ε, δεν επενδύθηκαν άρα λοιπόν ε, αυτό σημαίνει ότι ένας λαός εκπαιδεύτηκε να α, γίνεται λαμόγιο, γιατί αν δεν ήσουν λαμόγιο, ήσουν αμαλάκας. Άρα λοιπόν θα έπρεπε να έχεις τρεις δουλειές, όπου απλώς να υπάρχεις για μία ώρα, να κάνεις κι άλλες ε, δυο δουλειές στη μαύρη και μετά να τα τρως όλα και να τα κες τα λεφτά σου στα μπουζούκια που τότε γινότανε ο κακός χαμός. Ε, γι' αυτό φτάσαμε εδώ που είμαστε σήμερα Δηλαδή δεν μπορώ Και είναι πάρα πολύ εύκολο να ρίξω τις ευθύνες Στους άλλους Το θέμα είναι ας δούμε εμεί τι κάνουμε για εμάς Δηλαδή τα ρίχνουμε στους Γερμανούς Τα ρίχνουμε στους Ξένους Τα ρίχνουμε στους Ρώσους Τα ρίχνουμε στους Γάλους, Τα ρίχνουμε στους Αμερικάνους Τα ρίχνουμε στους Εβραίους, τα ρίχνουμε. Εμείς τι έχουμε κάνει Εμείς πως έχουμε πορευτεί Έχουμε αναρωτηθεί γιατί στα ξένα πανεπιστήμια που μου πέσανε τα μούτρα διδάσκουν Αριστοτέλη περί ηγεσίας, γιατί ο Αριστοτέλης έκανε το Μεγαλέξανδρο Μεγαλέξανδρο και δεν διδάσκεται πουθενά στα σχολεία Γιατί συμβαίνει αυτό Γιατί δεν πήρε η κάθε μάνα τη ηλικία μου το παιδί της να το μάθει τι σημαίνει ότι τη μυθολογία υπήρχαν δώδεκα θεοί και ένας κουτσός ότι οι Έλληνες είχαν θεό, θεό άνθρωπο με ειδικές ανάγκες ο οποίος διεκδίκησε την πιο ωραία των θεών, την Αφροδίτη γιατί πέρασαν οι Έλληνες το γεγονός ότι δεν αρκεί η εξωτερική εμφάνιση για να διεκδικήσεις αυτό που θες στη ζωή σου πρέπει να έχεις κι άλλα γιατί δεν μιλήσαμε απλά στα παιδιά Διάβασα με τρόμο μου, στέλνει μία αναγνώστρια ε, στο Facebook ε, το, το, το, το τι γράφεται στην Δευτέρα γυμνασίου για την υφαλοκρηπίδα. Έφρυξε αυτό, δεν μπορεί να το ένα παιδί. Και αν ρωτήσει τώρα, παιδιά, τι είναι η υφαλοκρηπίδα, δεν ξέρουν να σου απαντήσουν. Δεν το ξέρουμε. Ξέρει κάτι να πιστεύω, Γιατί εντάξει, και εγώ μεγαλώνω παιδιά τώρα. Το ένα μου παιδί είναι στο δημοτικό, το άλλο ξεκίνησε το γυμνάσιο. Λοιπόν, και τα έχω περάσει, έχω δει τα βιβλία πώ έχουν αλλάξει από την εποχή μου ακόμα μέχρι και σήμερα και μέσω φιλ, παιδιών φίλων κτλ. και με τα λοιπά, και μετά δικά μου τα παιδιά τώρα. Λοιπόν, θεωρώ ότι τα ελληνικά βιβλία που υπάρχουν στην εκπαίδευση, την πρώτη και τη μέση κτλ., είναι βιβλία που κάνουν το παιδί να μισήσει το διάβασμα και τη γνώση. Αυτό θεωρώ και πες με αν θες και συνομότρια και πες με και ψεκασμένη ότι είναι σχέδιο. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να συμβαίνει. Είναι ακαταλαβίστικα βιβλία. Αυτή η ιστορία της πέμπτης δημοτικού που είναι του Βυζαντίου ιστορία είναι μια άθλια ιστορία. Μια άθλια. Δεν μπορεί το παιδί να το μάθει αυτό. Μισεί την ιστορία. Εγώ την αγάπησα την ιστορία γιατί είχα δύο γονεί που με κάνανε να την αγαπήσω. Έτυχε να έχω δύο γονεί που με έκαναν να αγαπήσω την ιστορία. Και που πάλι έχω και πολλά κενά. Δεν το συζητώ. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι τέλεια εκεί. Όμω προσπαθώ να, να μάθω το παιδί μου να αγαπήσει την ιστορία και δεν μπορώ. Γιατί αυτό το βρωμοβιβλίο που έχουν τη 5η Δημοτικού είναι ένα άθλιο βιβλίο. Και τη Τρίτη και τη Τετάρτη δεν το συζητώ. Δεν ξέρω ε, αν και... αυτό το κάνουν επίτηδε, α πούμε, αυτοί οι άνθρωποι. Αυτά τα μαθηματικά είναι άθλια. Δεν ξέρω. Θα, θα συμφωνήσω μαζί σου Διότι και εγώ μεγάλο παιδί Το οποίο ήταν ένας πολύ κακός μαθητής Με τα κριτήρια ε, Αυτά που θεωρούνται ε, Καλά, καλά στην, στην Ελλάδα Και ο Αλέξης Επειδή δεν μπορούσε να διαβάσει ε, Και να κάνει παπαγαλία Αυτά που διάβαζε Διάβαζε πάρα πολλά βιβλία μόνος του Και φυσικά όταν έφυγε στο εξωτερικό για τη εκεί 13 χρόνια ε, Κατάλαβα ότι το παιδί μου είχε απίστευτες δυνατότητες Απλά ο τρόπος με τον οποίο ακροτηριάζεται το ταλέντο του κάθε παιδιού ε, Είναι ε, τραγικός Και αυτό το έχουμε ζήσει Πολλέ γενιέ. Δηλαδή, εγώ που πέρασα όλων των ειδών της, των εξετάσεων, δηλαδή από το δημοτικό στο γυμνάσιο έδωσα εξετάσεις, Μετά από το γυμνάσιο στο λύκειο έδωσα. Μετά έδωσα πανελλαδικές, Γιατί άλλαξε το πολιτονικό και έγινε μονοτονικό. Και για να δώσουμε στο πανεπιστήμιο έπρεπε κοβόμασταν αν βάζαμε τόνου. Δηλαδή, ένα πράγμα το οποίο έχει πάει δεκαετίε τώρα και ε, φτάνει στο εξή αποτέλεσμα. Ότι τα. Παιδιά των πλουσίων οι οποίοι μπορούν να φοιτούν στα σχολεία εκείνα που τους δίνουν ένα νέο είδος γνώσης είναι τα ευεργετημένα και τα παιδιά της μεσαίας τάξης και τα φτωχά καταδικάζονται εκτός και αν υπάρξει ένας φωτισμένος δάσκαλος ο οποίος μπορεί να τους μάθει να αγαπάνει τη γνώση. Δυστυχώς φτάσαμε σε κοινωνίες ακροτήτων Διαλήθηκε η Μασία Τάξη Υπάρχουν αυτοί που είναι πάρα πολύ πλούσιοι Και υπάρχει και ένας φτωχοποιημένος λαός Γιατί σε μια Ελλάδα με 2,5 εκατομμύρια Όπου δουλεύουν τα 3 εκατομμύρια 100 Και αν Πες εσύ τι μπορεί να κάνει ποιο πολιτικός και πότε Και δεν ξέρω γιατί αυτή τη φτωχοποιημένη χώρα Σπρώχνονται για το ποιο θα κυβερνήσει ναι. Ε, έχεις ελπίδα να για το αν τα πράγματα ίσως κάποια στιγμή βελτιωθούν. Βλέπεις κάπου φως να κρυττούνε; Υπάρχουν Υπάρχουνε κάποια πράγματα που βλέπεις γύρω σου που σου δίνουν έτσι μια ανάσα. Για το μέλλον αυτή τη χώρα που μπορεί να είναι στο μικρό κόσμο μα, του καθενό στο μικρό κόσμο. Εντάξει, δεν μιλάω μόνο στην επικαιρότητα ή στο πολιτικό σκηνικό, στην ευρεία του μορφή. Μιλάω και στην καθημερινότητά μα. Σου δίνει κάτι ελπίδα ότι μπορεί τα πράγματα να διορθωθούν. Και δεν μιλάω μόνο οικονομικά. Μιλάμε και για την κρίση αξιών αυτή που βιώνουμε. Ε? Γιατί και αν σαν... δεν υπήρχε αυτή, νομίζω ότι θα ήταν και ίσω και... Από τη στιγμή αγάπη μου, που δεν παίρνει κάποιο την απόφαση. Να τιμωρήσει. Όλους όσους εγκλημάτισαν και διαχειρίστηκαν δημόσιο χρήμα και να απαιτήσει να γυρίσουν πίσω αυτά τα λεφτά. Όσο δεν, εγώ δεν θέλω να μπουν φυλακή, γιατί θα τρώνε τζάμπα και, θα, ε, και είναι τζάμπα το ηλεκτρικό το οποίο εμείς το πληρώνουμε. Εγώ θέλω να βγούνε όλοι και να προσφέρουν κοινωνική εργασία. Όλοι αυτοί οι οποίοι πρόδωσαν, όλοι αυτοί οι οποίοι εξαπάτησαν, όλες αυτές τα εκατομμύρια δισεκατομμύρια μίζας που πήρανε, ξέρουν ποιοι τα πήραν. Άρα λοιπόν όσο δεν τιμωρούνται αυτοί που τα πήρανε και βλέπω εγώ ότι πρέπει ένας συνταξιούχος να ζήσει με 350 ευρώ και ένας εργαζόμενος να τα βγάλει πέρα με τα 350 ευρώ εγώ θεωρώ πιο έντιμο να του εξατμίζει τους συνταξιούχους τους θεωρούν κοινωνικά απόβλητα δεν μπορεί να ζήσει με 350 ευρώ ούτε με 550 ευρώ μπορεί να κάνει η οικογένεια ο άλλος για γιατί, γιατί η ελπίδα, πού είναι η ελπίδα Η ελπίδα είναι μόνο μία Αν αναλάβει το πολιτικό κόστος οποιοδήποτε Να τιμωρήσει όλους αυτούς Που τα τελευταία 25 χρόνια Διέλυσαν αυτή τη χώρα Και κλέψαν και τον πάτο της θάλασσας. Όσο δεν τιμωρούνται αυτοί Και δεν γυρίζουν τα λεφτά πίσω Δεν βλέπω καμία ελπί Γιατί δεν έχουν βρεθεί Για πες μου γιατί δεν έχουν βρεθεί Oh, έχουν εγώ. βρεθεί, έχουν εγώ. βρεθεί, δεν έχουν συλληφθεί Όλοι τους να, ξέρουμε μα, Να συλληφθούν τα λεφτά να γυρίσουν πίσω Α, Και τα... δεν θέλουν να μπουν στη φυλακή Θέλουν να πάνε και να καθαρίζουν τα νοσοκομεία Να δουλέψουν στους ο, δήμους για την καθαριότητα Να πάνε να προσφέρουν κοινωνική εργασία Δεν με ενδιαφέρει να μπουν μέσα να κοιμούνται και να τρώνε τζάμπα Αυτά τα δισεκατομμύρια που έχουν την αχτή στον αέρα Μας φταίνε οι ξένοι, Μόνο οι ξένοι Έλληνες κάνανε τις διαπραγματεύσεις Δεν τι έκαναν οι Τούρκοι μόνο Ούτε οι Γερμανοί Πού είναι λοιπόν να συλληφθούν Ένας συνελήφθη δύο Ο Τσοχαντζόπλος και ο Γαβαλάς <laughs> Δηλαδή εκεί τελείωσε τελείωσε η, η, η, η, η, τελείωσε η διαφθορά στην Ελλάδα Ξοφλήσαμε Άρα λοιπόν όσο δεν βλέπω να τιμωρούνται αυτοί οι οποίοι έχουν φτάσει έναν λαό να νιώθει ως κοινωνικό απόβλητο δεν μπορώ να σου πω ότι βλέπω φως και ελπίδα Διαχείριση μέρας κάνω όπως οι περισσότεροι μπορούμε να κάνουμε Δεν μπορώ να σχεδιάσω το τι θα γίνει δύο μηνες μετά Εύχομαι κάποιοι για την ιστεροφημία τους και μόνον να θελήσουν να γίνει μια κάθαρση. Εύχομαι να συλληφθούν πάρα πολύ Και να πληρώσουν για αυτά τα οποία έχουν κάνει Εγώ και εσύ δεν διαχειριστήκαμε δημόσιο χρήμα Άλλοι διαχειρίστηκαν δημόσιο χρήμα Και δεν μπορώ αυτή τη διάχυση ενοχών Ότι όλοι μαζί τα φάγαμε Δεν τα φάγαμε όλοι μαζί δεν διαχειρίστηκα εγώ δημόσιο χρήμα Δεν διαχειρίστηκε η γυναίκα Η συνταξιούχος που ζούσε Αξιοπρεπέστατα Στου παπάγου Χρόνια τώρα ε, ε, Πριν από μένα είχε σπίτι η γυναίκα και, και αναγκάστηκε Να το πουλήσει για ένα κομμάτι ψωμί Και να φύγει και να μένει Σε απίστευτες συνθήκες Δεν, δεν το αξίζαμε αυτόν άτι για το θυμό μου ε όχι, ίσα ίσα, μα είναι απόλυτα φυσιολογικό ζωνά, μα όλοι κάπως έτσι είμαστε να να, δεν, δεν είσαι η άξιζε τώρα. αυτό, Ζω. δεν Ζω. μας άξιζε αυτό το οποίο ζήσαμε. Δεν μας άξιζε αυτό να παίρνουν ξέρεις πως οι άνθρωποι εκτός από τους ανθρώπους που αυτοκτονούν ξέρεις πως οι άνθρωποι έχουν πάθει σοβαρές βλάβες ψυχολογικές και όχι μόνον με τον εκβιασμό των εισπρακτικών, με τον εκβιασμό που γίνεται στο τηλέφωνα κάθε μέρα με απίστευτους ανθρώπους οι οποίοι και αυτοί θέλουν να κερδίσουν ένα ποσοστό και παίρνουν και σου την προσωπικότητα Νανά μην πας μακριά. Ζήσαμε όλη αυτή την ιστορία στο Άλτερ. Δεν ξέρω εσύ ήσουν όταν ξεκίνησε η κρίση στο Άλτερ. Ωραία, και... δε θυ... oh, γιατί εκεί δεν, ήμουν θυμάμαι... Ε... δεν θυμάμαι αν ήσουν μέχρι το τέλος. Λοιπόν, okay, ε... πόσοι, συνάδελφοι... Ξέρω, ε... πόσοι συνάδελφοι πήραν ψυχοφάρμακα μετά από αυτή την ιστορία. Ε, Αναγκάστηκε εσύ. ο Δεάπ να βάλει άλλους δύο ψυχιάτρους για να αντιμετωπίζει τα περιστατικά. Όσο ναι, μάλλον ναι, τώρα υπήρχανε, Δεν υπήρ, υπήρχαν καρκινοπαθεί συνάδελφοι οι οποίοι πήγαιναν με τη μάσκα τη χειολογημειοθεραπεία και γινόταν έρενο για να του πάρουν ένα, ένα, ένα μπουκάλι νερό. Πέθανε ο φύλακα του Άλτερ, ο Μίτσος, στο κρατικό τη Νίκαια. Πέθανε γιατί δεν του δίνουν τα λεφτά του και είχε αναθρέψει την οικογένεια. Και όταν πέθανε στο κρατικό της Νίκαια που τον είχαν πετάξει το Μίτσο. Ο οποίος ήταν χρόνια εκεί στο άλτερ από τότε που δημιουργήθηκε το άλτερ σε ένα στρώμα έκαναν έρανο η τεχνική για να τον θάψουν. Σε πόσους συναδέλφους πέφτανε οι γονείς και με έρανο θάψαν τους γονείς τους. Και αυτό δεν συνέβη μόνο στο Άλτερ στο Έχει συμβεί σε πάρα πολλές ελληνικές επιχειρήσεις Βέβαια, βέβαια, μα δεν διεκδικούμε αποκλειστικότητα αλλήμωνο αυτές, αυτές λοιπόν οι ανθρώπινες τραγωδίες Ποιος θα πληρώσει για αυτές τις ανθρώπινες τραγωδίες 730 άνθρωποι ήταν στα Άλτερ Ζευγάρια ζούσανε μέσα στα σκηνικά και στα αυτοκίνητα και δεν αναφέρουμε με αφορμή το άλτερ γιατί εγώ είχα περάσει πριν χρόνια την κρίση του ΣΚΑΙ όπου περιμένουμε στην ουρά το 1998 έναντι έξι μηνών και έβλεπα καμεραμέν που ξέρεις δουλεύουν οι τεχνικοί γιατί και η τεχνική είναι δίπλα μας και αν δεν ήταν η τεχνική, δεν θα υπήρχαν και με μερικές από τους φίρμες που έτσι, έτσι, κάνουν πασαρέλα τώρα. Θα έπρεπε λοιπόν να είμαστε ένα πράγμα θα σου πω ενωμένοι. Τι σημαίνει τεχνικός και τι σημαίνει δημοσιογράφος και τι σημαίνει διοικητικός. Θα έπρεπε να είμαστε στην Ένωση Μέσων μαζική Ενημέρωσης όλοι μαζί. Είμαστε κατακερματισμένοι, υπάρχει διχόνια, υπάρχει εμφύλιος, υπάρχει εμφύλιος μεταξύ μας κατάφεραν να στρέφουν τη μία κοινωνική τάξη εναντίον της άλλης. Αμπράβο, μπράβο, Αυτό έχει σημερισμό, διέρει και βασίλευε. Ακλήθως, είναι... είναι... διότι όταν ήρθαν οι δημοσιογράφοι εναντίον τεχνικών, οι, τα, οι ταξιτζίδες εναντίον των άλλων που θέλανε να βγάλουν ε, ε, ε, ιδιωτικά αυτοκίνητα ως ταξί, όταν ήρθαν οι γιατροί εναντίον των φαρμακοποιών. Έτσι, λοιπόν, δημιουργείται μία κατάσταση όπου... Καλεί σε να ισορροπήσεις ανάμεσα στην παντόφλα και στο δόφραγμα Δεν ξέρεις που να πας Φοράς την παντόφλα και λες τώρα με την παντόφλα να πάω στο δόφραγμα α μείνω στην παντόφλα να πάω στο δόφραγμα τι να κάνω Και μείνεις ακίνητος Ναι, είσαι, τώρα είσαι χύμαρος, τι να πούμε και τι να, τι να σου πω και τι να σε ρωτήσω τώρα. Πραγματικά έτσι είναι. Ε, ξέρεις κάτι, εγώ αυτό που κατάλαβα από το Άλτερ, που αυτό που συνέβη στο Άλτερ, γιατί ο πολλής κόσμος που μας ακούει μπορεί να μην ξέρει τι έγινε εκεί. Δηλαδή, αυτό που έγινε στο Άλτερ είναι μια μικρογραφία, αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα. Το Alter, είναι, ε? είναι ε, άκου, ε, να μου ε, Έχουν πεθάνει άνθρωποι. Έχουν πεθάνει άνθρωποι. Έχουν πάθει καρκίνο άνθρωποι. Αναγκάστηκαν να, ε, να κάνουν έρευνα για να γιατρευτούν. Τα ξέρουμε. Ε, ε, εγώ τα έχω γράψει. Και επίσης ε, αυτή η ιστορία πήρε ντόμινο και διαφημιστικέ. Κλείσαν διαφημιστικέ. Αυτοκτόνησαν διευθύ, διευθύνων σύμβουλο διαφημιστική. Τόνισε στον καράς της διαπνιστικής. Γυναίκα ήτανε. Γιατί πήρε ντόμινο η ιστορία του Άλτερ και άλλες εταιρείε. Κλείσαν εταιρείε. Και αυτό γίνεται ω ντόμινο στην ελληνική κοινωνία, έτσι. Η μία επιχείρηση καταρρίαει μετά την άλλη. Λοιπόν, αυτό πρέπει να σταματήσει. Δηλαδή, ο κόσμος αυτή τη στιγμή ε, ή θα πρέπει... Οι συνταξιούχοι είναι καταδικασμένοι σε έναν αργό θάνατο. Με 350 και 400 δεν ζεις. Ή θα πρέπει, λοιπόν, να αλλάξει χτες αυτή η ιστορία. Θα πρέπει να σταματήσουν άμεσα οι φόροι στη μεσαία τάξη, στου ανθρώπου οι οποίοι ήταν συνεπεί και νοικοκύριδε. Να βρεθούν άμεσα αυτοί που έχουν πάρει τα λεφτά όλων όσων πληρώναμε ασφαλιστικά ταμεία 30 χρόνια και 35 και 40 και δεν μπορούν να ζήσουν πια οι άνθρωποι ούτε νερό να πιούνε. Είναι ντροπή να βλέπεις ανθρώπους συνταξιούχους Οι οποίοι παίρνουν ε, ρεφενέ ε, στο, στο, στο, στο περίπτερο αυτά που χρειάζονται Εγώ ντρέπομαι να πηγαίνω στην τράπεζα και να μου λέει ε, Κυρία, συνταξιούχος, να βάρχου, να μου τι θα κάνω Μου κόψαν άλλα 15 ευρώ από τη σύνταξη Ξέρεις την κορίτσι μου τα 15 ευρώ για μένα mm. Ντροπή είναι ντροπή Είναι ντροπή να δουλεύουν οι γιατροί Που έχουμε εξαιρετικού γιατρούς Σε συνθήκες σαφές που δουλεύουν Είναι ντροπή να υπάρχουν οι πιλότοι Οι οποίοι παίρνουν τα χρήματα που παίρνουν Οι βατραχάνθρωποι με τα λεφτά αυτά που παίρνουν Οι πυροσβέστες με τα λεφτά αυτά που παίρνουν Ποιος είμαι 700 ευρώ Οι αστυνομικοί γιατί να, γιατί να έρθουν να με σώσουν εμένα Όταν δεν έχουν αλεξίσθερα mm. Ε, αυτό που έμαθα εγώ πάντω από την ιστορία του Άλτερ είναι το εξή, ότι ε, και που το, το ανέφερε και εσύ νωρίτερα, ότι επειδή τότε ας πούμε, περνάγαμε αυτό που περνάγαμε και ζητούσαμε απεγνωσμένα βοήθεια και από τα άλλα μέσα και από του άλλου συναδέλφου των άλλων μέσων και υπήρχε να να μια διαφορία σε γενικές γραμμές μιλάμε πάντα και έτσι ε, υπήρχε μια διαφορία γιατί, γιατί, πίστευαν, γιατί πίστευαν αυτό που είπες νωρίτερα και εσύ ότι αυτή η φωτιά που έχει πάρει στο άλτερ δεν θα επεκταθεί θα μείνει εκεί και θα σβήσει Είναι η απόλυτη αδιαφορία αγάπη μου να σου πω εγώ ότι όταν έκλεινε ο Σκάι ο Σκάι της πρώτης ε, εποχής ότι yeah, yeah. οι κάμερες του Μέγκα απ' έξω Για να μεταδώσουν οι συνάδελφοι του Μέγκα Το, ψυχο, το, το, το, το, το ψυχοράγημα του Σκάι Λοιπόν Όταν φτάνουμε σε αυτό το επίπεδο Να νιώθουμε ε, Αποχαρούμενοι έω ευχαριστημένοι Όταν ο άλλος καταστρέφεται Νομίζοντας ότι Έτσι, η καταστροφή yeah. Δεν θα πιάσει εμάς ε, φυσικά αυτή η αδιαφορία για τον πόνο του άλλου έχει ε, φτάσει να μας κάνει να βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο της της παρακμής της παρακμής της ανθρωπιάς γιατί το μόνο στο οποίο έχουμε να πιαστούμε πλέον είναι στο χέρι ενός καλού φίλου, ενός καλού φτωχού φίλου εδώ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ε, πηγαίνουν και στάνε από το γείτονά του ένα πιάτο φαΐ και ευτυχώς υπάρχουν γείτονες που το δίνουν. Και σου για μια περιοχή που ζω στο Παπάγου η οποία είναι μια περιοχή όπου οι περισσότεροι που ζούσαν και ζουν είναι στρατιωτικοί οι οποίοι υπηρέτησαν την πατρίδα αυτό το οποίο θεωρούσαν πατρίδα. Εγώ εδώ βλέπω την ανέχεια και την κρίση. Σκέψω αλλού τι γίνεται. Να νιώθω ένοχη επειδή κληρονόμησε ένα σπίτι από τον πατέρα μου Αυτό πες το, Αυτό γιατί ο κόσμος ο Πολύς θεωρεί τώρα ότι αυτοί που μένουν στο Χαλάνδρη, στην Εκάλη, του Παπάγου δεν είναι όλοι πλούσιοι. Κληρονόμησαν ένα σπίτι και μπορεί να είναι άνεργοι μπορεί να μην έχουν κάνει μια σύνταξη είναι Ή μπορεί αυτή η σύνταξη να, να είναι... Είναι δυνατόν να νιώθω δυνατό... ένοχη επειδή ο πατέρα μου άφησε ένα σπίτι είναι δυνατό να πρέπει να απολογηθώ γι' αυτό. Ξέρεις πόσο θυμό νιώθω όταν μας κάνουν να είμαστε απολογούμενοι. Δεν πρέπει να απολογηθεί κανένας. Γιατί να απολογηθώ. Για ποιο λόγο να απολογηθώ εγώ. Ναι, ναι. Ακριβώς έτσι όπως το λες είναι. Γιατί εγώ το έχω βιώσει αυτό με, με, με πολύ γνώστος ανθρώπους. και εγώ στο Χαλάνδρι έμενα... Και εκεί ήταν το πατρικό μου πριν έρθω στην Κρήτη. Και έβλεπα άνθρωποι, α πούμε, που έτυχε να, έχουν, να κληρονομήσουν ένα σπίτι από του γονεί του και που αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Δεν μπορούν να πληρώσουν το ρεύμα του. Μπορούν... Και υπάρχουν και αυτά τα τεκμήρια, α πούμε, που είναι, είναι τόσο αστεία. Που να βλέπει μηδενικό εισόδημα και να σου λέει, Όχι, κύριε. Όχι, κύριε. Δεν δε μα μοιάζει που έχει μηδενικό εισόδημα. Πρέπει να πληρώσει τόση εφορία. Με μηδέν κοινοδημό. Κάποια στιγμή άκουνα δισκάτι κάτι, ε, επειδή μιλάμε για ιστορία. Θα σου πω κάτι και ε, είναι, ε, είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Ο Φουκυβίδης είχε πει ότι προδότης δεν είναι μόνον αυτός που φανερώνει τα μυστικά της πατρίδας τους εχθρούς, αλλά είναι και εκείνος που ενώ κατέχει δημόσιο αξίωμα, Εν γνώση του, δεν προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να βελτιώσει το βιωτικό επίπεδο των ανθρώπων πάνω στους οποίους άρση. Ναι. Το είπε ο Θουκυβίδης. Ε, σιγά τώρα και ποιος είναι αυτός, θα σου πούνε κάποιοι, εδώ τα δεδομένα είναι διαφορετικά πια. Άσε βρέ, Νανά, άσε ε, επειδή λοιπόν ο Ένας λέει αχ, είναι ο του Κιβίδης, αχ, είναι ο Ριστοτέλης αχ, σιγά, όταν βγάζανε μία σημαία κάποτε ε, σε λέγανε ε, φασισόμπρο όταν έλεγες κάτι για τη Μακεδονία ξανά έτσι σε λέγανε μετά μπερδευτήκαμε, δεν ξέραμε τι είναι η μεν και η δε τώρα έχουμε γίνει όλοι ένα για ποια ιδεολογία, ένα γενετικό ατύχημα είναι όλο αυτό το οποίο συμβαίνει στη Βουλή δεν μπορεί να καταλάβει τι συμβαίνει. Mm. Ποιο είναι πού, Ποιο είναι ποιό, Ποιο είναι πού και ποιο είναι τι. Γιατί εντάξει, δεν το συζητάμε. Δηλαδή, αυτό είπα και εγώ στην αρχή τη εκπομπή. Νομίζω ότι το άκουσες, Ότι ζήσαμε, α πούμε, τώρα τις αριστερές κυβερνήσεις να τραγουδάνε το happy birthday στον Αμερικανό Νίμιτς. Δηλαδή, αυτά είχαμε, είχαμε, είχε προηγηθεί ο κύριο Σιμίτη που ευχαρίστησε του Αμερικανού μέσα στη ζωή, στη βουλή για μετά. Ναι, από εντάξει, ο κύριο δηλαδή. Σιμίτη ήταν ένα τεχνοκράτη όμω, δεν είχε δηλώσει ποτέ αριστερό κομμουνιστή. Ήταν σοσιαλιστή. Γιατί δεν πρέπει ναι. να ξεχνάμε αυτά τα οποία έχουν προηγηθεί. Γιατί για να φτάσει κάπου πρέπει να έχει προπάρξει, δηλαδή το σήμερα το κάνει αυτό που συνέβη χτε. Δεν είχε ανοίξει η τότε. Δεν θυμάμαι εγώ να ε, κατηγορήθηκε ο Πάγκαλος ως ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, Υπουργός Εξωτερικών για την ιστορία των ημίων. Τι συνθυμόμαστε από τα ημία και επιμένω γιατί εκεί, εκεί εκχωρήθηκαν κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Είναι νεκρή αξιωματική και το πένθος αυτό έμεινε από τα ημία. Και μια αλήθεια που ποτέ δεν μας είπαν για το τι συνέβη εκείνο το βράδυ πραγματικά. Μα τι ξέρουμε τι έγινε, δεν χρειάζεται να μυρίσουμε. Δηλαδή τι να κάνουμε, παίζουμε την κολοκυθιά. Την κολοκύ... Όταν βγαίνει ο υπουργό εξωτερικών και λέει σημαίνει ένα πανί που το πήρε ο αέρας, τι ψήγεις θέλει από τον οποιοδήποτε άλλον άνθρωπο μετά. Γιατί να σου φταίει ο τρίτος. Ναι. Τον τον κύριο Πάγκελο, ήταν ε, ε, καλεσμένο ε, δημοσιογράφο στο sky Και μόλι κάτι το ρώτησαν για το κομμάτι των συλλαλητηρίων και για το τι γνώμη έχει, απάντησε στους δημοσιογράφους τον κακό στον τον καιρό, ξέρετε. Και παρέμεινε στο παράθυρο. Καλά, να πάθουμε Σωστά, σωστά. Είναι θυμωμένη πάρα πολύ που το λέω αυτό. Άλλο με συγχωρεί, όταν το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου είναι αυτό. Και όταν συνεχίζουν να κάνουν πασαρέλα οι άνθρωποι οι οποίοι ξεπούλησαν αυτή τη χώρα, τι να περιμένουμε πια από ποιον. Αυτό λέω και εγώ να να φίλου μου, όταν έτσι καθόμαστε και μιλάμε και συζητάμε έτσι για την επικαιρότητα, για το τι συμβαίνει, για το τι είδαμε στην τηλεόραση, α πούμε, την ημέρα που πέρασε και αυτά. Λέω εσύ ντρέπομαι πολύ γιατί όλου αυτού του κάφρου του έχω ψηφίσει. Όλου! Δεν έχω αφήσει κανέναν να, να πω ρε παιδί μου ότι αυτού δεν τον ψήφισα. Και, και νιώθω πραγματικά πολύ άσχημα που, που, που πίστευα τον καθένα, γιατί δεν ξέρω τι ήταν αυτό που μέσα μου που μου έλεγε ρε παιδί μου, μήπω και, μήπως και, αυτό το μήπω και μα έφαγε. Αλλά τελικά αυτό το μήπω και δεν υπάρχει να Δεν υπάρχει και δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Δηλαδή, όταν φτάνουμε σε σημείο να λέμε ότι πρέπει να βγούμε στον δρόμο και πρέπει να χυθεί αίμα, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Είναι ε, πολύ άσχημα Κοίταξε να σου πω κάτι ε, Αυτή τη στιγμή ε, κάτι άλλο το οποίο δεν κάνουμε ε, εδώ στην Ελλάδα Είναι ότι πάρα πολύ θεωρούμε ότι ε, είμαστε εμείς στο κέντρο του κόσμου ε, Στον κόσμο γιατί τον τελευταίο καιρό ταξίδεψα πάρα πολύ Ήμουν χρόνο στην Αμερική ε, για να κάνω συνεδέψεις ε, έχω ταξιδέψει πάρα πολύ στην Ευρώπη Η κρίση είναι παγκόσμια το σύστημα έχει κρασάρει Ο, ο μέσο Γερμανός δεν είναι είχε άνετα Νομίζουμε ότι η κρίση αφορά εμάς Και αυτό είναι, ξέρεις, έχουμε πάτε μια ιδρυματοποίηση Νομίζουμε ότι εμείς είμαστε μόνοι μας Και οι άλλοι ζουν καλά Εάν δεν γνωρίσουμε και δεν δούμε Το πόσο πιο ε, έντονοι είναι η κρίση Στα μεγαλύτερα σημεία του πλανήτη Νομοτελειακά Αυτό το σύστημα α, Έχει κρασάρι Έχουν μεγάλη κρίση Και στην Αμερική Και στην Ευρώπη Και τι πιστεύεις α, και, α, και, α. Και, και τι πιστεύεις Νανά Ότι πρέπει να κάνουμε Τόσο σε προσωπικό επίπεδο καθένας μας Όσο και σε συλλογικό εδώ Έτσι όπως έχουν φτάσει τα πράγματα Καταρχήν μια αποδοχή Ότι όλα γίνονται για το κεφάλαιο ε, Αν κάνουμε αυτή την αποδοχή Και στο λέω εγώ που ε, έχω αγωνιστεί Και πίστευα πάρα πολύ Σε μια ευρωπαϊκή αριστερά Και ως ιδεολογία και ως θέση Και ως τάση ζωής Πίστευα ότι έπρεπε να έχουν να Δικαίωμα στην υγεία Και δικαίωμα στην εκπαίδευση όλοι Αγωνίστηκα γι' αυτό Και στο πανεπιστήμιο και μετά αν θέλεις από τους πολιτικούς που εκτιμούσα ε, Γιατί εκτιμώ ε, ε, Μάλλον να μην το πω Γιατί αμέσως δεν ε, Μπορεί να χρωματίσω Και όλη την κουβέντα μας Ενώ δεν είμαι επηρεασμένη <κοίλιο> <κοίλιο> Καθόλου από ε, με ένα συγκεκριμένο κόμμα Προσπαθώ να είμαι σε μια απόσταση για να παρακολουθώ τα Σωστά, τα ό, ό, όλοι αυτό προσπαθούμε όλοι αυτό προσπαθούμε ναι, αλλά θέλει. θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν αποδοχές ότι πρώτον τα πάντα γίνονται για το κεφάλαιο δεύτερον ότι ο Αλέξο Τσίπρας ε, κατά τη γνώμη μου ε, δεν ε, έκανε η, η ταπεινή μου γνώμη για την πολιτική του καριέρα είναι ότι αν περίμενε να, να μην βγει πρωθυπουργός και άφηνε να βγει ο σωμαράς, θα είχε πολύ ε, καλύτερη ε, μα μακροημέρευση βιάστηκε να κυβερνήσει από εκεί και πέρα άλλο τι είναι ο Τσίπρας του ΣΥΡΙΖΑ και άλλο τι κάνει ως Πρωθυπουργός τη χώρας ως Πρωθυπουργός χώρας, χώρα οφείλει να πάει και να χαιρετήσει τον Τραμπ και γι' αυτό σου λέω ότι πρέπει να γίνει να υπάρξει παραδοχή του καθενός γιορισμένα πράγματα. Μην τρελαθούμε. <κοίγε> Συγγνώμη, αλλά ωραία. έχω να και ένα φιδάκι για τα κουνούπια και με έφτιασε βήθας. <χ delivery> λοιπόν, ε, πρέπει να γίνει μια παραδοχή. Ότι από τη στιγμή που το κεφάλαιο κυβερνάει τα πράγματα, ουδή μπορεί να κάνει λεονταρισμούς πάνω σε αυτό. Μα κοίτα να σου πω κάτι, και ένα πρόβλημα για να μπορέσει να το λύσει. Πρέπει πρώτα να το αποδεχτείς Δηλαδή και σε προσωπικό επίπεδο να το δούμε αυτό, με τα καθημερινά μα τα προβλήματα. Εντάξει, όσο ακριβώς. το αρνούμαστε, δεν μπορούμε να το πολεμήσουμε. Συνεπώ, Γιατί... όπω το λες. Απλά, αν ε, άμεσα δεν υπάρξει μείωση τη φορολογία, εάν δεν υπάρχει με τον οποιοδήποτε τρόπο ανάπτυξη σε όλου του τομεί και αν δεν τιμωρηθούν που το θεωρώ το Α και το Ω για να μπορέσει ο κόσμος να αναταρρήσει και να πιστέψει ότι ναι, δεν είναι όλοι οι προδότες, να πληρώσουν αυτοί οι οποίοι φάγανε και τον πάτο της θάλασσας από αυτό το κράτος, χαΐρη δεν θα βρούμε. Αυτό τώρα όμω που μου λες, εσύ είναι το τι πρέπει να κάνει ένας, ένας κυβερνήτης. Το θέμα είναι εμείς δηλαδή. τι πρέπει να κάνουμε. Εμείς και ως Μουνάδες... Και ω έθνος, αν θες να το πούμε, ω λαός Πώς πρέπει να αντιδράσουν από εδώ και πέρα Όπως, όπως γνωρίζεις ιστορικά, ως λαός έχουμε ένα ε, μεγάλο μειονέκτημα τη διχόνια Έχουμε όμως και ένα μεγάλο πλειονέκτημα Ότι όταν υπάρχει εξωτερικός εχθρός Ενωνόμαστε και κάνουμε πράγματα ε, ε, τα οποία Ακόμα και ο Χίτλερ υποκλήθηκε στο μεγαλείο των Ελλήνων Άρα δεν έχουμε ε, αντιληφθεί τον, τον εξωτερικό εχθρό Γιατί ε, ομόνοια προς το παρόν δεν βλέπω Ομονία δεν υπάρχει, γιατί αυτή τη στιγμή είναι ο σώζων αυτον στο τίτλο και ότι ο καθένας κοιτάζει το τι θα κάνει με τον εαυτό του. Δεν κοιτάζει, είναι ελάχιστοι αυτοί που βλέπουν το διπλανό τους. Και μάλιστα, εάν δούνε το διπλανό τους να μην πηγαίνει καλά και να είναι σε απόγνωση, λένε καλά να πάθει από μέσα του, ας πρόσεχει. Είναι έτοιμοι να κουνήσουν το δάχτυλο εναντίον του διπλανού τους. Μέχρι να έρθουν και αυτοί στην ίδια και στη χειρότερη θέση έτσι, έτσι, έτσι, ακριβώς έτσι Γιατί να διαχέεται η ενοχή είναι πάρα πολύ απλό και εύκολο Και αυτό γίνεται και μέσα στην οικογένεια έτσι, Το να σε κάνουν να νιώθεις ενοχή Και ως μάνα και ως σύζυγος και ως αδελφή και ως κόρη και ως γειτόνισσα Είναι πάρα πολύ απλό Το κάνουν όλοι αυτό είναι το παιχνίδι που κάνουν εκείνοι που θέλουν να μας χειριστούν Εμφανίζονται πολλές φορές στη ζωή μας ως τρομοκράτες Για να χειριστούν και να πετύχουν αυτό που θέλουν mm -hmm, mm -hmm, Ωραία να, να κάνουμε σε παρακαλώ ένα μουσικό διάλειμμα να πάρεις μια ανάσα και εσύ και εγώ και. Η... και πόλους, Όχι, δεν δε μας βαρέθηκε πόλια. καθόλου. Εγώ βλέπω το τσάτ εδώ πέρα και υπάρχει πολύ ενδιαφέρον και σε ακούνε με πολύ προσοχή και τα μηνύματα μου μου έρχονται από το Facebook είναι πολύ έτσι γλυκά και τριφερά. Ε, θα κάνουμε όμως ένα μουσικό διάλειμμα. Ε, Μείνε στη γραμμή σου. <Καλήσα> ναι, <Καλήσα> να... τέλεσε, Μίμου και ευχαρίστω να απαντήσω αν ο κόσμο και, και στα κακά σχόλια να απαντήσω. Ναι, ναι, ναι. Βάζοντα. Θα κοιτάξω και εγώ, θα ρίξω μια ματιά, έτσι πιο επισταμένο τώρα όσο παίζει μουσικούλα και θα τα πούμε σε λίγα λεπτά μαζί. Εγώ. Εντάξει, περίμενε mm -hmm. Something that can't take away all love, all life Close the door, leave the cold outside I don't need nothing when I'm by your side We got something that'll never die Our dreams, our pride My heart beats like a drum all night Let's just flesh, one to one, And it's alright More time. time for the top. Alright, Reg. So, there you go. All right, we're set. Αλμπέτο 14, ακούτε. Πήραμε μια ανάσα. Διάβασα και τα σχόλιά σα όσο μπόρεσα εδώ στο chat. Είναι θετικά, κατά βάση. Δεν διάβασα δηλαδή και κάτι αρνητικό τώρα εδώ που τα λέμε. Και τα μηνύματά σα, ο Messenger στο Facebook είναι πολύ θετικά. Σα είπα ότι να, να δεν παίζεται και ότι όταν αρχίσει να μιλάει, τα λέει έτσι όπω είναι, χωρί να κρύβεται και να προσπαθεί έτσι, με αυτή την ξύλινη γλώσσα των δημοσιογράφων που ακούτε στην τηλεόραση να να προσπαθούν να, να, να, τώρα τη, να βγάλουν από τη μήγα αξίγκη. Είναι ένας άνθρωπος που ξέρει να μιλάει και ξέρει να λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Ε, και θα έλεγα να, να, να κλείσουμε λίγο αυτό το κεφάλαιο, γιατί έχουμε, όλοι είμαστε πολύ θυμωμένοι και όλοι από χθε το πρωί αισθανόμαστε κάπως, αυτό είναι γεγονό ξανόμαστε ε... κάπως αλλά νομίζω ότι αυτό το κάπως επειδή σε αυτή τη χώρα τρεις μέρες το θαύμα τρεις μέρες το παραθαύμα ξεχνάμε γρήγορα ναι αυτό η αλήθεια ότι η μνήμη χρυσόψαρου υπάρχει ναι αυτό είναι γεγονός ε, ε, να σου πω κάτι θυμάται κανένας στην ιστορία της Ρικομέξ όταν έλεγε πάλι η κυβέρνηση σημείται ότι θα μπεί το στο κόκαλο θυμάται κανένας της Ζήμενς. θυμάται κανένας τι επέγινε με την ναι, είναι ο που είναι και πολύ πρόσφατη. Γι' αυτό, σε πήγα από τότε... Μέχρι από, τώρα. Από... Μέχρι σήμερα. Mm -hmm. Δηλαδή, όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί, που δήλωναν να τα μπει το μαχαίρι στο κόκαλο, αυτό το κόκαλο πια, ούτε από τιτάνιο, ναι. Γι' αυτό μ' άκουσες τόσο, ναι. Δεν είμαι θυμωμένη. Ε, απλά α, δεν εντρέπουμε να βλέπω ανθρώπους ε, οι οποίοι έχουν φτάσει σε ε, πλήρη ανέχεια και προσπαθούν να κρατήσουν ε, μία αξιοπρέπεια. Ε, μία αξιοπρέπεια και αυτό το θαυμάζω πραγματικά γιατί έχουν φτάσει και όλοι έχουμε στο, στον κύκλο μας. Ανθρώπους να έχουν πουλήσει κοσμήματα, να έχουν πουλήσει τα πράγματα των γονιών τους. Ε, έχω, έχουμε ζήσει τις εποχές που πετάγανε δημοσιογράφοι. Το λέω αυτό γιατί το ζήσαμε εμεί στο άλτερ αυτό. Βιβλία ε, μέσω στο τζάκι για να ζεσταθούν. Ό,τι μπαίνουν στο κινητό και άνοιγαν τρικοντίνισιον. Δηλαδή, αυτά όλα δεν μας άξιζαν. Δεν μας άξιζαν. Όχι. Λοιπόν, βάλε Νανά μια τελεία εδώ και να μιλήσουμε λίγο, γιατί μου το ζήτησε και ένα ακροατή εδώ. Ήσουν ένα χρόνο στο εξωτερικό στην Αμερική, σε ποια πόλη... Κοίταξε, ήμουνα... η βάση μου ήταν η Καλιφόρνια mm -hmm. όπου έκανα συνεντεύξεις με όλους τους Έλληνες οι οποίοι διακρίνονται σε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας εκεί είχα την μεγάλη τύχη και την τιμή να με δεχτούν οι διευθυντές των πανεπιστημιακών κέντρων όπως αν θέλεις ο Δημήτρης Σιλιόπουλος, ο οποίος είναι ο καθηγητής-διευθυντής της βιοιατρικής μονάδας στο UCLA, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιστημονικά κέντρα του κόσμου, στις έρευνες για τον καρκίνο και ταυτοάνωσα, όπου παρακολούθησα πείραμα με την ομάδα του και επικεφαλής της ε, ε, όλης αυτής της ιστορίας είναι Έλληνας. Πρέπει να σου πω ότι το UCLA που είναι ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο και επιστημονικά κέντρα έχει ένα εστιατόριο. ξέρει. Πώ το λένε. Για πες μας. Πλατεία στα ελληνικά. Mm -hmm. Γιατί εκεί συναντούνται αρχηγοί κρατών, εκεί συναντώνται όλοι οι stars του Hollywood που νοσηλεύονται, εκεί γίνονται τα, όλα τα συνέδρια του κόσμου και τον νόμο σαν πλατεία για να τιμήσουν την Ελλάδα, για να τιμήσουν τη χώρα η οποία έχει δώσει τη γνώση στον κόσμο. Ε, επίσης, το USC, στο... Επίσης, ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Νότης Καλιφόρνια, όλες οι, μο... οι μονάδες που ζουν οι φοιτητέ έχουν την ελληνική αλφάβητο. Σπουδάζουν από όλα τα μέρη του κόσμου σε ένα από τα πιο ακριβά πανεπιστήμια, όπου πριν ήταν είναι και πρόεδρος του πανεπιστήμιου πάλι Έλληνα. Ε, όλα αυτά λοιπόν γιατί πήρασαν εντεύξεις από πάρα πολλούς ε, καθηγητές οι οποίοι διακρίνονται Έλληνες καθηγητές και ακαδημαϊκούς όπως ε, η τελευταία συνέντευξη σειρά από, ε, που τις πρόβελε και το ΣΤΑΡ από την εκπομπή της Ζήνας Κουτζελίνη ήταν με τον Φοκίνο τον Εγκολφόπουλο σύμβουλο του Ομπάμα σε θέματα ενέργειας ε, ακαδημαϊκός που τα προγράμματα το χρηματοδοτεί η και τον ρώτησα ε, ανοιχτά για το τι γίνεται με την Ελλάδα. και το τι βλέπει να γίνεται και μου απάντησε. Ε, αυτές, αυτές λοιπόν οι εμπειρίες ήταν για μένα αν θέλει δημοσιογραφικά. Ήταν μια πολύ μεγάλη πρίκα. Και εκεί κατάλαβα πόσο εύκολα με δέχονται οι άνθρωποι. Ως ένα mail με το βιογραφικό μου. Mm -hmm. ένα mail με το βιογραφικό μου και την επόμενη μέρα είχα απάντηση. Και εδώ ε, παίρνεις έναν υφυπουργό ή ένα γενικό γραμματέα Υπουργείου και προσπαθείς και κανένα μήνα να κλείσεις ραντεβού για, δημοσιο... για ότι... συνέντευξη. Μα ο παίκτη, ένας παίκτης, ένας ε, παίκτη, ε, τώρα ε, πρέπει εσύ να πιει νερό. Αυτό... Προηγουμένως... Αυτό... Προηγουμένως ή πια εγώ. Μα, λοιπόν... μα τι παθαίνω. σε κάθε συνέντευξη το παθαίνω αυτό. Δηλαδή όσο μιλάω στο μικρόφωνο μόνη μου δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα. Και όλοι με κοροϊδεύουν από το τσάτ και μου λένε για χαμόμιλα, μου λένε για δίκταμο, μου λένε για διάφορα. Ε, εντάξει, μου δίνουν συμβουλές, δεν μπορώ να πω, με αγαπάνε και με προσέχουν. Αλλά... Ε, ναι, αγάπη μου, σε αγαπάνε γιατί ε, πραγματικά έχεις και μία πάρα πολύ ζεστή φωνή και το ραδιόφωνο θα συνεχίσει και θα είναι πάντα και για μένα η μεγάλη μου αγάπη και ένα θερμό μέσο επικοινωνίας. Ε, λοιπόν, ο, περίμενε, ε, περίμενε, περίμενε, γιατί τώρα μου δίνεις ε, πάσα... Να σου πω από Σεπτέμβριο, αν θέλεις και αν έχεις τη διάθεση και μεταφέρω αυτή τη στιγμή τα λόγια του ε, Γιώργου του Καρποδίνη που είναι ο ο ιδιοκτήτης του σταθμού αυτού από Σεπτέμβριο, αν έχεις τη διάθεση να μπει στην παρέα μας με μία δική σου εκπομπή, η πόρτα του Αλμπέντο 14 είναι ανοιχτή ε, να είσαι εδώ κοντά μας και από το μικρόφωνο και εσύ, αυτό του Αλμπέντο, να δίνεις το δικό, τη δική σου αγάπη, τη δική σου, τα δικά δική, σου λόγια, τι δικέ σου σκέψει. τιμή αυτό, μεγάλη μου τιμή, ε, και πραγματικά θα ήθελα να μιλήσουμε ε, κάποια στιγμή άμεσα για να το δραμολογήσουμε, γιατί ε, το ραδιόφωνο είναι η μεγάλη μου αγάπη ε, και πιστεύω ότι... Ε, οι άνθρωποι έχουν ανάγκη την επικοινωνία γιατί υπάρχει πάρα πολύ μοναξιά στο, στο κόσμο είναι πολλοί άνθρωποι που αισθάνονται μόνοι τους και αν έναν μπορέσουμε σε έναν μπορέσουμε να δώσουμε την αφορμή να σκεφτεί διαφορετικά και θα ήθελα να, να, να αλλάξω λίγο ε, αυτά τα οποία όχι να τα αλλάξω να, ε, να σου πω πώ διαχειρίζομαι εγώ αυτά τα, για τα οποία μίλησα προηγουμένω. Mm -hmm. Γιατί, ωραία, είμαστε σε αυτό το, το χάλι που βρισκόμαστε. Τι κάνουμε. Αυτό που κάνω, σου μιλάω βιωματικά, είναι να ξεκινάω τη μέρα μου και να ευχαριστώ το σύμπαν που βλέπω. Που σηκώνουμε και δεν πονάω. Που έχω τα πόδια μου, που μπορώ να περπατήσω και που μπορώ να πάρω τα σκυλιά μου να πω μια βόλτα στο βουνό. να, να Ας... το λες όμως εσύ είσαι που είσαι ένας άνθρωπος που έχει περάσει πάρα πολλά με την υγεία σου. Γιατί ξέρεις, όσοι, όσοι είμαστε υγιείς, ε, όλο αυτό μας ακούγεται και λίγο γραφικό. Να ξυπνάμε το πρωί και να λέμε δόξα το Θεό που έχουμε την υγειά μας. Δηλαδή, εντάξει, είναι για μας τους υγιείς, ε, είναι μια καραμελίτσα που πολύ καλά την πιπιλάμε, αλλά να το ακούμε από τα δικά σου χείλη, που είσαι ένας άνθρωπος που έχει τραβηχτεί πολύ με την υγεία σου, πάρα πολύ, έχεις ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Πάντοτε μιλούσα και μάλιστα α, θα κυκλοφορεί σύντομα και το επόμενο βιβλίο μου με τίτλο και τώρα τι κάνουμε. Ε, κοίταξε να δεκα κάτι, είμαι 10 χρόνια και εγώ ανήκω σε μια κατηγορία ανθρώπων που έχουν ε, χρόνιο νόσημα. Εγώ είχα την τύχη να έχω δύο χρόνια νοσήματα τα οποία πρέπει να ε, τα τσεκάρω κάθε μήνα, άρα κάθε μήνα είμαι στο νοσοκομείο και ε, όλη αυτή η επαφή μου με την... Ε, ε, με την ε, αν θέλεις τροτότητά μας με έχει αλλάξει πάρα πολύ και άνθρωπο μου έχει αλλάξει φιλοσοφία ζωής και ε, φυσικά ε, με έχει εξελίξει γιατί θεωρώ ότι οτιδήποτε το αρνητικό ε, πρέπει να βλέπουμε τι θετικό μας αφήνει ε, η οποιαδήποτε στιγμή ε, μπορεί να έχει πολλές αναγνώσεις εγώ θέλω λοιπόν να βλέπω Πίσω από αυτό που φαίνεται καταρχά αρνητικό, α, τι θετικό προσφέρει. Και μέσα από αυτή την ιστορία θα δεις που θα γίνουν πολύ ωραία πράγματα. Μέσα από αυτή την κρίση και από αυτή την πτώση και την κατάπτωση, θα υπάρξουν άνθρωποι που θα γεννήσουν ιδέες, θα ακμάσει τέχνη. Θα βγούνε, θα προκύψουν νέα κινήματα. Uh, οι νέοι άνθρωποι θα σκεφτούν διάφορους τρόπους uh, επιβίωσης που δεν έχουν σκεφτεί οι παλιότεροι. Ιστορικά της περιόδου της μεγάλης παρακμής ακμάζει τέχνη. Mm -hmm. Ναναμώ, σε διακόπτω και σου διαβάζω. <coughs> Τα λέει όπως είναι, για σένα μιλάει, μια κροάτρια. Τα λέει όπω είναι η πραγματικότητα που πολλοί δεν την έχουν αντιληφθεί γιατί ζουν στις πλάτες άλλων. Ευτυχώς που ακόμα υπάρχει πολλή ανθρωπιά και αλληλοβοήθεια μεταξύ μας με ομάδες πολιτών, φίλοι, γείτονες και άγνωστοι που θα μιλήσεις και ναι θα νοιαστούν. Έτσι αντέχουμε και δεν τεινάζουμε τα μυαλά μας, νάντι μου. Την παρακολουθούσα, προφανώς μιλάει για σένα, σε όλες τις εκπομπές τη που παραδόξως τις έκοβαν. Ναι, θα θέλαμε να την ακούμε. Απλά σου μεταφέρω έτσι μήνυμα φίλες ακροάτρες που ήρθε στο, στο messenger το δικό μου και στο διαβάζω, χωρίς να αναφέρω το όνομά της. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοίταξε να δει κάτι. Εγώ μέχρι τώρα δεν υπήρξα ποτέ συστημική δημοσιογράφος. Ε, και αυτό είχε κόστος. Οτιδήποτε κάνουμε στη ζωή μα έχει κόστος. Εγώ αποφάσισα να το πληρώνω τη μετρητής και να προχωράω. Uh, θεωρώ ότι αυτό το οποίο με έχει διατηρήσει μέχρι τώρα και μου δίνει μεγάλη χαρά είναι η επικοινωνία μου με τον κόσμο είναι η συνεχής έκθεσή μου γιατί πραγματικά έχω εκθέσει το, στα περίπτερα την ψυχή μου γιατί άμα δεν εκτεθείς δεν μπορείς να επικοινωνήσεις συνεχίζω να το κάνω με τα κραπτά μου uh, ναι ε, βεβαίω δεν ήταν μια εύκολη πορεία ήταν μια πορεία συγκρούσεων γιατί ή θα πρέπει να υποταχτείς ή θα πρέπει να βρεις ε, χορηγό ή προστάτη. Και εγώ χορηγό ή προστάτη δεν είχα ποτέ. Mm -hmm. Απόλυτα κατανοητή μου είσαι. Απόλυτα. <laughs> Νομίζω ότι είσαι και στου Κροατές κατανοητή. Ε, λοιπόν, ε, σε διέκοψα μου είπες λοιπόν ότι κάθε μέρα εγώ ευχαριστώ λοιπόν το Θεό για την υγεία μου Εννοείται. και τα λοιπά Ωραία. Εννοείται. Δηλαδή αυτό το οποίο... Πραγματικά έχω ε, ε, αντιμετωπίζω, διαχειρίζομαι την τελευταία δεκαετία ε, είναι και η, ε, αυτό που με έχει κάνει να βλέπω και να χαίρομαι και να αξιολογώ την κάθε στιγμή γιατί κοίτα δεν υπάρχει τίποτα πιο μόνιμο από το προσωρινό αγάπη μου και αυτό θέλω να το καταλάβουν και όσοι μας ακούνε τώρα για να χαρούν τη στιγμή εάν καθυλωθεί στο παρελθόν Χάνεις το τώρα και αν χάσεις το τώρα δεν μπορείς να απολαύσεις τίποτα. Δεν μπορεί να ξέρεις τι μπορεί να γίνει αύριο. Δεν μπορεί να κάνεις σχέδια γιατί θα κάνεις αύριο. Το είχε αποδείξει ζωή και τίποτα δεν είναι μόνιμο. Το κτίριο αυτό στο οποίο είσαι τώρα κάποτε δεν υπήρχε και κάποτε θα πάψει να υπάρχει. Άρα λοιπόν για ποια μονιμότητα μιλάμε και για ποια ασφάλεια μιλάμε. Απλά πρέπει να κατανοήσουμε αυτή την ανίποτη χαρά του να επικοινωνούμε τώρα, να ζούμε το τώρα. Και να λέμε ευχαριστώ Θεέη Σύμπαν που με κάνεις ικανό να ζω το τώρα και να αισθάνομαι. Χωρίς να πονάω, δεν είναι αυτονόητο. Δεν είναι αυτονόητο ότι βλέπουν όλοι. Δεν είναι αυτονόητο ότι όλοι μπορούν να περπατήσουν. Να υπήρξες ποτέ στην πορεία σου την επαγγελματική, τη δημοσιογραφική, έτσι σκληρή. Γιατί τώρα πια, ξέρεις, ε, μου λε μένω ότι δεν ήμουνα συστημική δημοσιογράφος και αυτό το έχει αποδείξει η πορεία σου, ε, αλλά θέλω να μου πει, αυτή η δουλειά σε έκανε σκληρή και ήρθε, ας πούμε, η ζωή και στο ανέτρεψε όλο αυτό. Είχε μία σκληράδα γιατί η δουλειά μα. εντάξει, είναι μία δουλειά για τσακάλια. Για τσακάλια, ενώ που σκίζουν σάρκες, όχι για τσακάλια έξυπνος. Λοιπόν, είναι μία δουλειά, πολύ, πολύ ιδιαίτερη δουλειά. Είναι μία αρένα, α πούμε, που κάθε, κάθε μέρα γίνονται και μέσα τα βρομαχίε η κάθε νύχτα. Λοιπόν, ήσουνα σκληρή ως άνθρωπος. Έγινες τελικά σκληρή και ήρθε η ζωή και στο το ανέτρεψε. Για μίλησέ μου λίγο για το πώς αντιμετώπιζες όλη αυτή τη ζούγκλα της δημοσιογραφίας και της showbiz. Ε, να σου πω κάτι. Ε, καταρχάς, είχα... ε, νομίζω ότι ήμουν ανυποψίαστη στο τι γίνεται. Και επειδή είχα μια μητέρα η οποία ήταν πάρα πολύ κριτική και με ποτέ δεν εκτίμησε το γεγονός ότι ακολούθησε τη δημοσιογραφία, ήθελα να συνεχίσω την πανεπιστημιακή καριέρα που είχα αρχίσει και που, που δίδασκα στο πολεμικό ναυτικό, γιατί είχα διοριστεί ως καθηγήτρια στο πολεμικό ναυτικό, για τρία χρόνια και παρετήθηκα για να ασχοληθώ με τις ειδήσει των αντένα η μητέρα μου λοιπόν δεν ε, δεν θεωρούσε ότι αυτό που έκανα ήταν ε, ε, φρόνημο το, το, το θεωρούσε τυχοδιοκτικό και ε, ε, δεν ε, με άφησε ποτέ να χαρώ υπερβολικά αυτό το οποίο συνέβαινε ε, και ενώ τότε θύμωνα και ήμουν πολύ στεναχωρημένη μαζί της τελικά αυτό με γύρωσε και θεωρούσα τελείως προσωρινό όλο αυτό το εικονικό της πραγματικότητας το οποίο έδινε ε, το δελτίο ειδήσεων, οι εκπομπής οι τα πάντα. Εγώ ήθελα να κάνω και πολύ λάτζα γι' αυτό έμαθα και το πίσω της τηλεόραση γι' αυτό και δούλεψα και ως παραγωγός και έκανα και μεγάλες παραγωγές. Απλώς ο κόσμος με έμαθε πολύ περισσότερο εξαιτία της εικόνας μου. Αλλά ότι μ' άρεσε η λάτζα, και ε, δούλευα πάρα πολλέ ώρε αυτό αν το, θες, αν το πεις σκλη, σκληρότητα ναι είμαι πολύ σκληρή στη μηλιά, δηλαδή αντέχω εγώ πολύ mm -hmm. ε, από εκεί και πέρα ο άνθρωπος νομίζω ότι ε, ε, είμαι πάρα πολύ ρομαντική και είμαι και πάρα πολύ ε, αν θέλει, ακόμα εμπιστεύομαι πάρα πολύ τους ανθρώπους και δεν θέλω να αλλάξω mm -hmm. μου λένε πάρα πολύ ότι πρέπει να πάψουν τους εμπιστεύομαι αλλά λέω αν εγώ αλλάξω, δεν θα είμαι ο εαυτός μου. Και αν δεν αγαπήσω τον άλλον, έτσι όπως εγώ νιώθω, σημαίνει ότι έχει πρόβλημα ο άλλος και όχι εγώ. Μάλιστα. Λοιπόν, Νανά, θέλω να σε αποδεσμεύσω, να ξεκουραστείς, να σε ευχαριστήσω θερμά μέσα από την καρδιά μου για αυτή τη συζήτηση που είχαμε. Εγώ ε, θα τολμήσω να σε, να σε δεσμεύσω αν θέλεις στον αέρα, γιατί ξέρω ότι είσαι ευγενική και δεν θα μπορέσει να πεις και όχι. Να είσαι και την άλλη Δευτέρα κοντά μας. Και να βρούμε ένα θέμα που θα γουστάρουμε και οι δυο και να το συζητήσουμε και να βάλουμε και στο κόλπο και τους ακροατές να συμμετέχουν σε αυτό. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι, θα το συζητήσουμε μέσα στην εβδομάδα να το βρούμε. Το συζητάμε στην εβδομάδα, εγώ με χαρά σου λέω ναι. Είναι πάντοτε ε, η μεγάλη δύναμη που έχουμε όλοι εμείς όσοι διαχειριζόμαστε ένα μετερίζι είτε είναι site είτε είναι ραδιόφωνο, από όποιο πόστο και αν είμαστε έχουμε ειδικά τούτο τον καιρό ένα μεγάλο καθήκον να μπορέσουμε να δώσουμε κουράγιο στους ανθρώπους που νιώθουν να τυλιγίζουν Και να σου πω κάτι Νανά. εγώ προσωπικά σαν Άντι, επειδή βίωσα μια πολύ μεγάλη αλλαγή στη ζωή μου αφήνοντας την Αθήνα και ερχόμενη σε ένα χωριό τρακοσίων κατοίκων στην ενδοχώρα του Ηρακλείου που είναι μια δύσκολη ιστορία όλη αυτή το να έρθει στην επαρχία και ειδικά στην Κρήτη με τη συγκεκριμένη νοοτροπία που έχουν οι Κρήτικοι πραγματικά για μένα αυτή η επαφή με τον κόσμο κάθε Δευτέρα βράδυ ήταν ελήτρωση και καμιά φορά τους το λέω και τους λέω πούμε, πόσο τους ευχαριστώ και πόσο τους αγαπώ και ξέρεις κάτι μπορεί να γίνομαι και γραφική, αλλά δεν με νοιάζει κύριε αδερφέ στο τέλος. Γιατί πραγματικά δεν είναι μόνο το να βοηθήσεις έναν άνθρωπο να περάσει καλά ή να ξεχαστεί για δύο ώρες που θα σε ακούσει κάθε Δευτέρα ή ξέρω κάθε μέρα αν έχει εκπομπή. Είναι το τι κερδίζει και εσύ από αυτό. Και είναι αυτό που λέει ότι καμιά φορά οι αλλαγές και οι ανατροπές που έρχονται στη ζωή μας είναι αυτές που μας διαμορφώνουν ως άνθρωπο, γιατί δεν πάβουμε να αλλάζουμε, αρκεί να το θέλουμε, να αλλάζουμε προς το καλό εννοώ ε, και να πάμε, να πάμε ένα βήμα πιο πάνω. Λοιπόν, εκτίμησα πραγματικά με αυτή την αλλαγή που συνέβη στη ζωή μου και με αυτή την εκπομπή που κάνω από τον Αλμπέντο 14 και δεν το λέω γιατί δεν, δεν, δεν έχω λόγο ας πούμε, να, να χαϊδεύω τα αυτιά ούτε του Γιώργου του Καρποδίνου που έχει το σταθμό ούτε των ανθρώπων που με ακούνε, δεν έχω κανένα λόγο να βαφκαλίζομαι. Όμως με αυτή την εκπομπή κατάλαβα πραγματικά πόσο σημαντική είναι αυτή η δουλειά που κάνουμε αν μπορεί να την εκτιμήσει αυτή τη δουλειά, Γιατί δεν, δεν μα έχει φάει γλαμουριά εμάς τους δημοσιογράφου, μα έχει φάει, σομπίς, μας έχει φάει τα, οι σομπί, μα έχουν φάει οι φωτογραφίσει αυτό, η τηλεόραση, η εικόνα μα, δεν ξέρω και εγώ τι. Συσχολείται οι άνθρωποι που κάνουν τηλεόραση ακόμα, έχουν πάθει ιδρυματισμό. Εγώ έχω γράψει σε άρθρο μου ότι πρέπει να ακούμε το πεζοδρόμιο. Εμένα μ' αρέσει το πεζοδρόμιο, γιατί το πεζοδρόμιο με Το πεζοδρόμιο μέμαθε να ξέρω ή να καταλαβαίνω ότι νιώθει ο κόσμος δεν με έμαθε το στούντι των ειδήσεων ο άνθρωπος είτε πολιτικός είναι είτε ε, έχει ένα μίνι μάρκετ, είτε έχει φούρνα φορνάρικο, είτε κάνει ραδιόφωνο είτε γράφει πρέπει να ακούει το πεζοδρόμιο και με πολύ μεγάλη χαρά θα ανανεώσω το ραντεβού μαζί σου για την άλλη Δευτέρα γιατί για μένα θεωρώ μεγάλη μου τιμή να με βλέπουν οι άνθρωποι στον δρόμο και να μου λένε «Σε διάβασα αυτές. Ναι, ναι, ή σε άκουσα ή σε διάβασα ή σε είδα, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Είναι μεγάλη τιμή και μεγάλη πρίκα. Αυτή είναι η σε ακουσα είσαι σε διαβασα η ειδα βεβαια βεβαια ειναι μεγαλη τιμη και μεγαλη πρικα αυτη ειναι η πρικα μου. Ψυχολογικά. Σχέση μου με ανθρώπους. Ψυχολογικά να πω ότι με βοήθησαν τα λεγόμενά της. Την ευχαριστώ και εσένα που μας χάρισες αυτή την ευκαιρία να την ακούσουμε. Καλό βράδυ, είναι μήνυμα ακροάτρια. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας στο τηλεφωνικό για τη Δευτέρα. Θα μιλήσουμε μέσα στην εβδομάδα για το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε, εκτός πάλι αν το πάμε έτσι, πρίμα βίστα. Και θέλω να σου πω ότι η πρόταση που έκανα δεν ήταν καθόλου αστεία ή έτσι στα πλαίσια, ας πούμε, μιας, στα πλαίσια χαϊδολογήματος ισχύει. Θα σου δώσω τα τηλέφωνα και θα δώσω και εγώ τα τηλέφωνα στον σωστό διευθυντή μου να μιλήσετε και να δείτε αν μπορείτε, πραγματικά θα ήταν πολύ μεγάλη χαρά, να σε έχουμε στην παρέα του Αλμπέντο. Που για να σε ενημερώσω, είναι ένα από του πρώτου ε, ...ιντερνατικούς σταθμού αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, με, πολύ, με πάρα πολλά ημερήσια κλικ σε όλο τον κόσμο. Και ετοιμάζουμε πολύ όμορφα πράγματα. Είναι ένα λακτικό ιντερνατικό ραδιόφωνο, ετοιμάζουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Από Σεπτέμβριο και μακάρι να είσαι και εσύ στην παρέα μας Ειλικρινά το λέω το, το θεωρώ μεγάλη μου τιμή και να σου πω και κάτι ε, Είχα την τύχη και με αυτό να κλείσουμε Να ξεκινήσω πολλούς σταθμού μόλις άρχιζαν Άρα για μένα το μεγάλο και το μικρό είναι πολύ σχετικό Γιατί ξεκινούσα σε σταθμό που ήταν στο 0-0-0-0 Και έλεγα του κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας <laughs> Και μετά ε, ο σταθμός μεγάλωνε Και μετά άλλαζε και πήγαινα πάλι σε ένα σταθμό που ήταν πάλι στο 0 ε, Πάντα υπάρχει πρόκληση του καινούριου και ελεγα του κυριες και κυριοι καλησπερα σας και μετα ο σταθμό μεγαλωνε και μετα αλλαζε και πηγαινα ανοιχτή να τη δεχτώ Λοιπόν, μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καληνύχτα μου. Καλή Ανατολή να έχει από την Κρήτη. πολλές ευχές και θα Σας τα πούμε σε μέσα στην εβδομάδα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε, τα λέμε μέσα στην εβδομάδα. Τα λέμε και αύριο εμεί. Εκτό ε, ραδιοφώνου. Έγινε, έγινε. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά, κα, καλά, αγάπη μου, φιλιά σε όλου. Να περνάμε καλά. Γεια. I hear your reasons why Where did you sleep last night? And was she worth it? Was she worth it? Για να ξυπνίσουμε τώρα λίγο, να ανεβάσουμε τους ε, παλμούς, τους ρυθμού μας. Η Νανά δεν ήταν αποκάλυψη. Η Νανά πάντα ήταν έτσι. Ε, την ευχαριστώ. Ε, θα μας δοθεί ευκαιρία να τα σχολιάσουμε τα όσα είπε. Πάντως βλέπω από τα μηνύματά σας ότι σας άρεσε και απολαύσατε την απόψηνή μας ε, κουβέντα. Ακούτε λοιπόν, Αλμπέντο 14, η Μινάδη Παπαμίτσου, και σα ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μου και αυτό το βράδυ τη Δευτέρα. Σύμμεκα το Facebook Live για τους φίλους μου εκεί, την καλησπέρα μου σε όλους. Καλησπέρα στην Αθήνα, καλησπέρα ενοείτε στη Κρήτη και στην εδώ περιφέρεια μου. The night, the night. Oh, yeah. Καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Είμαστε εδώ εκπέμπουμε από τη Λεβεντογένα, Κρήτη, από τον δήμο Ηρακλείου. Νάντε Παπαμΐτσου στο μικρόφωνο και ακούτε την εκπομπή του κερού το Διάβα. γιατί Να ανοίξω λίγο το μικρόφωνο να με ακούτε καλύτερα Λοιπόν, χαίρομαι γιατί με την Ανά συμφωνώ στο εξής Και πάντα το έλεγα και πάντα θα το λέω Δεν φταίνε οι άλλοι για αυτό που περνάμε εμείς τώρα ε, Όταν καταλάβουμε και αναλογιστούμε τις ευθύνες μας Και ξαπλώσουμε στο κρεβάτι μας το βράδυ Και κάνουμε το ταμείο μας Είτε αφορά τη μικρή μας τη ζωή, την καθημερινότητα Είτε αφορά τη συμμετοχή μας στα κοινά και μπούμε σε μια διαδικασία αυτοκριτικής, τότε θα δούμε πολύ απλά ότι το λάθος και το πρόβλημα ξεκινάει από μας, τους ίδιους. Αν εμείς δεν καταφέρουμε να αλλάξουμε τον εαυτό μας, πώς μπορούμε να αλλάξουμε τον έξω κόσμο, ενταξει πώς μπορούμε να αλλάξουμε την πολιτική κατάσταση. Δεν γίνεται με τίποτα. Να χαιρετήσω λοιπόν την Περσεφόνη, να χαιρετήσω την αγάπη που μα ακούει, τον φίλο μου τον Γιώργο τον Κασυμάτι. Γιώργο, μου χρωστά μία συμμετοχή στην εκπομπή. Θα τα πούμε, έχουμε να πούμε πολλά μαζί. Έχουμε συνεργαστεί παλιά. Ε, όσοι ασχολ... ασχολείστε με την θεματολογία των πυλών του Ανεξήγητου ή βλέπατε πύλες του Ανεξήγητου με Κώστα χαρδαβέλα, τον Γιώργο τον Κασυμάτι θα τον θυμάστε. Λοιπόν, ε, θα έχουμε την ευκαιρία με τον Γιώργο να τα πούμε. Γρηγορία μου, καλησπέρα. Μαρίνα Μαγκουφάκη, Ζαμπία Σιμιανάκη, είστε εδώ και με βλέπετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νίκο, Μαρία, Στραταντωνάκη, γεια σας. Ορίζω και τη Δημήτρα στην παρέα μας. Πραγματικά η ώρα πέρασε απόψε πολύ γρήγορα γιατί και η Νανά, η Παλετσάκη πραγματικά ήταν χήμαρο. Το διαπιστώσατε και εσείς οι ίδιοι. Σας το είπα εγώ από την αρχή ότι θα έχουμε μια εξαιρετική συζήτηση απόψε. Θα είμαστε μαζί και την άλλη Δευτέρα και θα μιλήσουμε έτσι πάλι... Έχει να μας πει πολλά η Νανά. Έχει να μας πει πολλά. Έχει πολύ μεγάλη εμπειρία. Έχει πολλές γνώσει. Ε, δεν είναι μία τυχαία δημοσιογράφος. Είναι διαφορετική. Είναι διαφορετική και η πορεία της επίσης ήταν διαφορετική. Oh, no. oh, yeah. Αγαπημένη μου Μαριάννα, καλώς ήρθες στην παρέα. Χαιρετώ το Βέλγιο Μαρίνα μου Καλησπέρα από Κρήτη Ωστή. Όσοι είστε στην ηλικία μου που δεν θα την αποκαλύψω γιατί μου λέτε οι περισσότεροι ότι μικροδείχνω θα θυμάστε αυτό το τραγούδι, στα πάρτι γινόταν χαμός. Εδώ το ακούμε σε διασκευή, αλλά σίγουρα τη μελωδία θα τη θυμηθείτε. Καλωσορίζω το Χρήστο στην παρέα μας, όπως επίσης και το Στέλιο, εδώ το χωριανάκι μας. Καλωσορίζω και το Όμηρο. Θεόφιλε, καλώς ήρθε και εσύ. Και η συνάδελση από το Άλτερ Ζήσει μου, τι κάνεις <Τι> Εδώ τα λέγαμε νωρίτερα με την Ανάτη Μπαλετσάκη Και αναφέρθηκε ειδικά στου τεχνικούς του Άλτερ Μίλησε για το πόσο σημαντικοί είναι Και πόσο πολλές φορές είναι αυτοί Που μας χαρίζουν αθόρυβα την επιτυχία Την <Τι Τι> καλησπέρα μου ζήσει. Εξεφώνη μου, καλησπέρα στην Καρδίτσα, στη Θεσσαλία, υπέροχο μου αυτό το τραγούδι σε μια κούκλα, κορίτσι μου απόψε. Σε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εννοείται ότι θα σου αφιερώσω τραγούδι, θα έρθει όμως σε λίγα λεπτά. Θα ψάξω να βρω ένα ωραίο. και στο chat και ψευδίζεται όλοι μαζί και ο Γιώργο Καρποδίνη. Τι είναι αυτό, δεν το έπιασα από την αρχή το αστιακάκι. Για ενημερώστε με, παρακαλώ τη συμβαίνει. Αλλά είναι να αρχίσω και εγώ μαζί να ψευδίζουμε όλοι μαζί. <σοκλή> ναι, ναι, απόψε η βραδιά μυρίζει λίγο Βραζιλία. Θα σας βάλω όμως τώρα κάτι άλλο από τη δεκαετία του 90 που νομίζω ότι σε όλους έχει να θυμίσει κάτι. Για ακούστε εδώ και πείτε μου, τι μνήμες σα ξυπνάνε. Θα παίξει, θα παίξει. μεγάλη χαρά έχω που στην παρέα μας απόψε είναι και ο Απόστολος ο Αντωνάκης Απόστολε, την καλησπέρα μου Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ Μάνια, καλώς ήρθες Νεκταρία μου, καλώς ήρθες κι εσύ Εδώ νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα, ε, νομίζω ότι έφτασε η στιγμή να δώσω συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό. Με πολύ λύπη το λέω αυτό, για όσους με ξέρετε γνωρίζετε ποια ομάδα υποστηρίζω, παρόλα αυτά επειδή έχω ένα μεγαλείο ψυχή και επειδή με ενέπνευσε και το συγκεκριμένο τραγούδι και επειδή πολύ πρόσφατα χάσανε το μεγάλο παύλο του. Ε, Πρέπει να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα του Παναθηναϊκού που κατακτήσε το πρωτάθλημα. Συγχαρητήρια σε όλους τους Παναθηναϊκούς. ότι απόψε έφυγε και ο Κώστας Πολίτης ήταν προπονητής νομίζω της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ για κάποια χρόνια καλό του ταξίδι, μεγάλη και αυτή η απώλεια δεν το γνώριζα, εσείς με ενημερώσατε Αν σας πω ότι η ομάδα είμαι, δεν νομίζω ότι θα με μισήσετε. Ε? Είμαι Ολυμπιακός. Bumble number five. One, two, three, four, five. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna give us like I had last week. I must stay keepers. Καλώ ορίζω και το φίλο μου το Γιώργο του so που είναι εδώ και μα παρακολουθεί και μα ακούει. Καλησπέρα. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Ah! Hey! Ah! Mamma number five. Ah! Jump. Take your hands to the sound, put your hands on the ground take one step left and one step right One to the front and one to the side Clap your hands once and clap your hands twice and if it looks like this then you do it Ka if Nico si bare más sta da A little bit of readout. <laughs> <laughs> Πόσο γρήγορα περνάει η ώρα <ΣΣΣΣΣΣ> <ΣΣΣΣ> Μπορώ να μείνω λίγο ακόμα Γιώργο Καρποδίνη <ΣΣΣ> Θέλω Να μείνω λίγο ακόμα θέλετε ή μόνη μου εγώ θέλω να μείνω και δεν με ακούει κανεί σα Και λέτε πότε να τελειώσει αυτή να πάμε για ύπνο search the sky. Το θα το που ε, αυτό το τραγούδι θα το αφιερώσω στην Περσεφόνη που έχει γενέθλια απόψε Αυτό το τραγούδι θα το αφιερώσω και σε όλους εσάς που είστε απόψε το βράδυ εδώ Και μας κρατάτε, μου κρατάτε συντροφιά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό Θα το λέω και θα το ξαναλέω και θα γίνουμε κουραστικοί Δεν πειράζει, εγώ σας ευχαριστώ Δέσποινα φίλοι μου, καλώς ήρθες στην παρέα 14, ακούτε και βλέπετε από το facebook τα φιλιά μου, την Άντι Παπαμίτσου να κάνει εκπομπή μέσα στην καλή χαρά την τρελή we'll Καλός ορίζω τον Πάμπη και τη χρήση που μπήκαν στην παρέα μας στην facebook εκεί και με ακούνε Γεια σας παιδιά από το chat του σταθμού γίνεται να χαμός ασκείται μια πολύ μεγάλη πίεση στο Γιώργο Καρποδίνη να παραμείνω για λίγα ακόμα λεπτά στον αέρα σας ευχαριστώ πάρα πολύ για λίγα ακόμα λεπτά θα μείνω Και επειδή κάνουμε ένα ταξίδι μουσικό πίσω στη δεκαετία του '90, τότε που ήμουνα η αφεντιά μου ήταν στην εφηβεία και με αυτά τα τραγούδια χορεύαμε και διασκεδάζαμε στα πάρτι. Μουσική Δεν γίνεται να μην βάλω και κάποια ελληνικά τραγούδια, πολύ διάσημα της εποχής εκείνης. Λοιπόν, μετά από αυτό θα περάσουμε λίγο στο ελληνικό ρεπερθόριο και πιστέψτε με θα έτσι τις μελωδίες αυτές. Φεύγουμε λοιπόν από το ξένο ρεπερτόριο και σιγά σιγά περνάμε στο ελληνικό και αυτό το τραγούδι δεν υπάρχει περίπτωση να μην το ακούσω στο ραδιόφωνο που παίζει πολύ συχνά και το παίζει μάλιστα πολύ συχνά και ο φίλος μου, φίλος μου τον ακούω όποτε μπορώ και πραγματικά περνάω καταπληκτικά με την εκπομπή του στο Greedy FM, εδώ στην Κρήτη, τον το Βενέτη το παίζει πολύ συχνά λοιπόν ο μουσικός αυτός παραγωγός που παίζει ε, μουσικές από τη δεκαετία του 60, του 70, του 80, του 90 ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, μια από τις αγαπημένες μου εκπομπέ. Ε, δεν υπάρχει λοιπόν περίπτωση να μην ακούσω αυτό το τραγούδι και να μην πραγματικά μου φτιάξει διάθεση νομίζω ότι ο Κώστας Μπίγαλης με αυτό το κομμάτι είχε πολύ μεγάλη έμπνευση Κιταν το νησί, και καλό και... Καλώς Δημητράκο, τον ανηψιό μου. Καλώ ήρθε στην παρέα Δημήτρη γιατί και η οικογένεια. Ο η οικογένεια στηρίζει να Πώ θα γίνει τώρα <Κι> Και εσύ Γιάννη, καλώ ήρθε. Επιμένο μου, Δανάη, καλώ ήρθε. Γιατί δεν κοιμάστε τέτοια ώρα. Φωνή, ελληνική. Ένα υπέροχο τραγούδι. Μα είχε εκπροσωπήσει και κάποια χρονιά σε Eurovision. Δεν είχαμε πάει καλά, νομίζω πέμπτη, έκτη θέση. Δεν έχει σημασία το τραγούδι, όμως αυτό αντέχει στο χρόνο. Και αυτό κάτι σημαίνει. Είστε συντονισμένοι στον Αλμπέντο 14, εκπέμπουμε από την Κρήτη, για όσους δεν έχουν ακούσει. Εκπέμπουμε από Κρήτη, εκπέμπουμε από σκηνιά. Είμαστε από την πόλη του Ιρακλίου περίπου 40 χιλιόμετρα προς τον Νότο. Θέλουμε άλλα 15 περίπου χιλιόμετρα για να φτάσουμε Λιβικό Πέλαγος. Ελπίζω κάποια στιγμή να μην ονομαστούμε κι εμεί εδώ Βόρεια Λιβύ, γιατί είναι πολύ μόδα τώρα το Βόρεια και το Νότια. Εδώ στα νοτιά μας λοιπόν στα 15 χιλιόμετρα είναι ο Τσούτσουρας, ε? ο μοναδικός Τσούτσουρας που σας υπόσχομαι ότι θα έρθουμε και θα κάνουμε εκπομπή ε, σαν αυτή που είχαμε κάνει στις πύλες του Ανεξηγητού και ακόμα καλύτερη γιατί θα μπορώ να το διαχειριστώ εγώ που το ξέρω πολύ καλά το θέμα του Τσούτσουρα. Λοιπόν, περιμένετε, έρχεται συγκλονιστική εκπομπή με απίστευτες αποκαλύψεις. Λοιπόν, ενημερώνω την Αθήνα ότι το τραγούδι αυτό κρατάει περίπου τέσσερα λεπτά. Είναι το τελευταίο μας τραγουδί απόψε. Πρέπει να κλείσουμε, πρέπει να καληνυχτήσω και να σας ευχαριστήσω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου που ήσασταν εδώ, μέσα από τη συχνότητα του Αλμπέντο 14, αλλά και μέσα από το Facebook, το τελευταίο μισάωρο που είμαστε σε live κατάσταση. Καλοκαιρινέ μελωδίες αποχαιρετούμε Σε ευχαριστώ Κωνσταντίνα για τα καλά σου λόγια, ναι και εγώ σήμερα πέρασα υπέροχα, ήταν μια πολύ καλή εκπομπή, τουλάχιστον εγώ ένιωσα πολύ όμορφα απόψε και από ό,τι παίρνω και τα δικά σας τα μηνύματα, περάσατε και εσείς καλά. Ελάς 888, αυτό είναι το όνομά σου στο chat, δεν ξέρω αν είσαι άνδρας, αν είσαι γυναίκα, α, ποιο είναι το αληθινό σου όνομα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια, όπως ευχαριστώ και εγώ χρήσα που ήσουν απόψε κοντά μου και όλους εσά εκεί εντάξει, που ήσασταν στο chat και μου κρατήσατε συντροφιά και απόψε. Ευχαριστώ το Σκηνιά, ευχαριστώ το Δήμο μου, ευχαριστώ τον νομό Ηρακλείου και όλη την Κρήτη. Ευχαριστώ την Αθήνα, ευχαριστώ τη Θεσσαλονίκη και πολλές πολλές πόλεις της Ελλάδας. Ευχαριστώ την Ευρώπη. Μας ακούτε από Λονδίνο, είδα, από Παρίσι, από Μεξικό, από Ισπανία, από Αγγλία, ε, από Ουρουάι, ε, Μοντεβιδέο Μας ακούτε από Καναδά, από Αυστραλία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωρα, λοιπόν, είσε ο Γιάννης, χάρηκα πολύ για τη γνωριμία. Στις κονίες αυτού του δρόμου θα χαφτή. Αϊαε κοκο τζάμπο αϊαε Γιώργο Καρποδίνη σε ένα λεπτό τελειώνει το τραγούδι και μπορείς να το πάρεις Εγώ θα σας πω καληνύχτα, καλή αντάμωση, την άλλη Δευτέρα στις 10 το βράδυ Θα είμαστε πάλι εδώ να τα λέμε, να σχολιάζουμε, να θυμώνουμε, να κλαίμε, να γελάμε Να ερωτευόμαστε, να χορεύουμε, να διασκεδάζουμε Για όλα έχει ο Μπαχτσές. Σε 20 δευτερόλεπτα κλείνουμε. Γιώργο, ετοιμάσου να πάρεις το τραγούδι. Καληνύχτα από μένα. Φιλιά πολλά, να περάσετε όμορφα, να περάσετε μια πολύ καλή εβδομάδα. Γεια και χαρά.